Ακούτε Radio Music Heaven. Το δικό μα ραδιόφωνο. Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven. Η music λύση βρίσκεται heaven, κοντά στην ίδια heaven, τη ζωή σου στο τόπο το δικτυακό του Μουσικού σου μπαράδεσου. Του Μουσικού σου μπαράδεσου. Του Μουσικού σου μπαράδεσου. Σκέπτες. Κάθε Κυριακή μεσημέρι μία μετρήση. Απόψε η νύχτα με χιμε. Ξυπνάμε χαλάρα, ψηνουμε καφέ, Και περιμένουμε να μας χτυπήσουν το κουδούνι. Η Κυριακάτικη επισκέπτες Πιορτάζω με και ραβνού. Ο περιμένει Μένες, μήνες, μπάτες, νέου δημιουργούς, μουσικούς που μιλούν για τη δουλειά τους, σένα, μιλούν για, για τη ζωή πίνω, τους, και παίζουν υλικό τρόπο, τους από CD e-live, ενώ, ενώ διάμεσα ακούμε κομμάτια αγαπημένα τους από μπάτες και καλλιτέχνες που του επηρέασαν. Κυριακάτικοί επισκέπτες Με το χάρι αρών, κάθε Κυριακή μία με τρεις. εξαιρετική έκπομπη η σημερινή είναι μεγάλη τιμή για την κοινότητα του μυοζικιέβου να έχουμε μαζί μας έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη και μουσικό που έχει ιδιότητες οι οποίες είναι από πού να αρχίσει και πού να σταματήσει Να πούμε ότι είναι ένας κλασικός πιανίστας είναι αλήθεια. Να πούμε ότι είναι ε, ένας ε, καταπληκτικός αυτοσχεδιαστής και αυτό είναι αλήθεια ένας ακορδιονίστας ε, απίστευτος είναι και αυτό αλήθεια <laughs> ε, ότι είναι δάσκαλος, είναι και αυτό αλήθεια <laughs> και να σταματήσω εδώ και να πω ε, <laughs> ε, ότι ε, να χρησιμοποιήσω την εισαγωγή που έκανε η Γεωργία Λεμού στο ego.gr ε, ε, ξεκινώντας την δισκοκριτική το πούμε, στο πρώτο δίσκο λοιπόν και ξεκινά η Γεωργία και λέει Λέω να σου συστήσω τον Γιώργο Ψυχογείο μέσα από τα λόγια του Keith Jarrett. Τον Keith Jarrett τώρα, πώς θα σου το συστήσω, δεν ξέρω, αλλά μάθει επιτέλου και τρία βασικά πράγματα να μην αρχίζουμε κάθε φορά από την αρχή. Keith Jarrett, τέλο πάντων, ήσουν πολύ σημαντικό και πολύ διάσημο πιανίστα, συνθέτη και αυτοσχεδιαστή. Είπε λοιπόν ο κύριος Jarrett για τον κύριο Ψυχογείο. A great pianist and composer. George, improvisation is an incredible gift of God. Ένα σημαντικό σπουδαίος πιανίστας και συνθέτης η αυτοσχεδιασμή του Γιώργου είναι απίστευτο δώρο Θεού είναι μια απόλυτη έκπληξη για μένα μπορεί λοιπόν στην Ελλάδα του Γιώργου Ψυχογιού να το ξέρουν λίγοι και εκλεκτοί αν και αυτό δεν είναι τόσο αλήθεια γιατί είναι αρκετά μεγάλος ο κόσμος που πια τον έχει μάθει οι ξένοι μεγάλοι καλλιτέχνε όμως ποτέ δεν τζιγκουνεύονται τις λέξεις τους όταν αναφέρονται σε άξιους συναδέλφους τους. Καλημέρα ξανά Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Καλημέρα χαρη είσαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μοιραστούμε αυτήν την εκπομπή και θα γνωρίσω και εγώ λίγο τη διαδικτυακή δουλειά τη διαδικτυακού ραδιόφωνου. Είναι η πρώτη σου φορά σε web radio, έτσι <laughs> δεν είναι. Ε, όχι ακριβώ η πρώτη φορά, αλλά να ξανακάνει πάλι. πάλι ναι. Ναι. Αλλά έτσι εκπομπή ζωντανή είναι σε διαδικτυακό ραδιόφωνο, ναι. Έτσι. <laughs> Ε, ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι από τον πρώτο δίσκο σου του 2006 ε, ε, ε, με... είναι από το δεύτερο δίσκο το, α ναι συγγνώμη ναι, ναι, από το ναι, ναι, δεύτερο ναι, δίσκο Λάβο Ψέσιον ναι. ε, ε, ναι. αυτό ήταν νομίζω από κάποια όπερα του το Μίμη μί... Πλέσσα από τους ναι, ναι, διαλόγους νεκρικού ναι, νεκρικούς ναι, ναι, ναι, του ναι, ναι, έτσι, η Άρια της Ευρυδίκης ναι. είναι του Μίμη το, του πλέσα, το κομμάτι και το έκανε αυτή τη διασκευή μάλιστα μπορώ να πω και ότι όταν πήγα να το να το ακούσει, μου λέει, πρέπει δίμο το κομμάτι αλλιώς ήταν, πώς το έκανες έτσι λοιπόν, <laughs> δηλαδή με χιούμορ <humor> πάντα <laughs> ο, ναι, ο ναι, μνημής ναι, ναι. έχουμε να πούμε και για το <laughs> πολλά και να ακούσουμε κιόλας αλλά επειδή η μουσική είναι αυτή που θέλει να έχει τον πρώτο λόγο στην εκπομπή μας θα... Ξεκινήσω με κάποια κομμάτια από το πρώτο σου δίσκο. Ε, εν τω μεταξύ, αισθάνομαι ότι αυτή η κομπή θα ήταν τέλεια, να ήταν βραδινή, γιατί αυτή η μουσική ταιριάζει περισσότερο για το βράδυ. Είναι απίστευτα ατμοσφαιρική. Δεν έχει σημασία όμω. Α αφήσουμε τι μαγικέ νότες του πιάνου να μα ε, βάλουν σε ένα κλίμα έτσι. Α ακούσουμε και α είναι ο τίτλο Λυπητερό, Τριστέζα. Θα δείτε ότι τελικά δεν είναι τόσο λυπητερό ή τέλο πάντων είναι και τόσο κακό να υπάρχει και λίγη λύπη όταν γίνεται τόσο υπέροχη μουσική ας απολαύσουμε λίγο την τριστέζα από το Album Resurrection που είναι και Ανάσταση έτσι ο τίτλος και είναι και επίκαιρη για τις μέρες μας και τα ξαναλέμε Καταπληκτικά τι να πει. Η σε... Τριστέζα λοιπόν βασισμένη στο έργο του Σοπέν. Στο έργο Σοπένε. του Σοπέν, ναι, στη σπουδή έργο 10, νούμερο 3, που την είχαν ονομάσει τη εποχή η Κριτική ή η Τριστέζα, δηλαδή τριστεζα δηλαδη η θλίψη. Ναι. Του Φρεδρικού Σοπέν, λοιπόν, αυτού του πολύ σπουδαίου Πολωνού συνθέτει. Ο Γιώργο Ψυχογείο μπορεί να δίνουμε έμφαση στο κομμάτι jazz, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα κλασικό πιανίστα με κλασικέ σπουδέ και με 100 αριστερέ. Δηλαδή, διαβάζει κανεί το βιογραφικό του και. Εντάξει, λέει... τώρα α μην σε αυτά. <laughs> σημασία έχει η ίδια μουσική, όλα τα άλλα δύο δεν έχουν σημασία. Ε, είναι απλά είναι ο δρόμο για να φτάσεις α πούμε, στο, ε, στη μουσική, οι σπουδέ. Και σου δίνουν ένα εφόδιο. Από και πέρα είναι η αρχή, όπως λέμε. Δεν είναι το τέλο, δηλαδή. Είναι yeah, όμως yeah, μια course. βασική προϋπόθεση, έτσι δεν είναι, βέβαια υπάρχουν, δεν μπορείς να πεις ειδικά στη τζαζ και άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου σπουδές yeah, και βέβαια. διαπρέπουν. Ναι, yeah, βέβαια, γιατί jazz, η jazz είναι μια μουσική πολύ αυθόρμητη, οπότε μπορεί πολλές φορές να βασιστεί και στις πιο ελληπείς σπουδέ. <og> Είχε πει κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση ότι από τη μία ε, η κλασική μουσική απαιτεί μια τελειοθυρική οργάνωση του υλικού απ' την άλλη ε, η jazz έχει συμπαντικές αυθόρμητες δομές, ενστικτόντους δομες και στιγμια οργάνωσης ε, δεν θα μπορούσες να περιγράψεις πιο καλά τις διαφορές αυτών των δύο ειδών, αλλά η μουσική τελικά δεν είναι μία Γιώργο ναι, η μουσική είναι μία όπως και οι τέχνες είναι μία mm -hmm. Ε, το λεγόμενο όλων που έλεγε ο Αριστοτέλη, αλλά η μουσική είναι μία πραγματικά. Δηλαδή, είτε ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ένα ρεμπέτικο του Παπαϊωάνου, είτε ακούσουμε ένα blues του Ντάνιελ Λανουά, ε, ή ακούσουμε ένα κομμάτι του Τόμ Γουέιτ, ή μια σύνθεση πιο περίπλοκη ας πούμε του ψυχογιου Το ίδιο πράγμα είναι. Και αν θέλαμε δεν να βάλουμε και αν κάποιος με το ζόρι mm. και καλά θέλει mm. να βάλει διαχωριστικές γραμμές <laughs> στη μουσική εγώ θα έλεγα ότι οι διαχωριστικές γραμμές <laughs> δεν μπορούν να μπουν στα easy mm. ναι. μπορούν να μπουν μόνο στο κατά πόσο είναι αληθινό κάτι και βγαίνει από Έτσι αγάπη αυτό. και μεράκι Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό Χάρη ναι. ε, Οι διαχωριστικές γραμμές μπαίνουν στην τέχνη και γενικά στη μουσική για να βοηθήσουν λίγο το κοινό να μπορέσει αυτά τα ε, δώρα να τα βάλει σε κάποια συρταράκια με στο μυαλό του και στην καρδιά mm -hmm. του mm -hmm. και να τα φυλάξει. Κάπω yeah. έτσι, όπω φυλάμε τα ρούχα μα στο σπίτι. Πολύ δεν αγαρικό, έχουμε τα χειμωνιάτικα yeah. με τα καλοκαιρινά μαζί. Mm -hmm. yeah. αυτή είναι η διαφορά. Yeah. Όμω είναι όλα ρούχα. Yeah. Θα τα φορέσουμε, θα τα χαρούμε. Και yeah. ε... ανάλογα τη στιγμή. Άλλο <laughs> <λόγω> δεν <και> θα <laughs> βάλει το <laughs> τσιγέρ, άλλο θα, θα βάλει το κοτό. Έτσι είναι εκεί η μουσική, λοιπόν. Ένα blues μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν είσαι απογοτευμένο από τη ζωή όπως μπορεί να είναι και ένα πολύ. το ίδιο μπορεί να λειτουργήσει και ένα ζεμπέκι. Ωραία. Όμως ε, όταν θε να σκεφτεί, ε, να εμβαθύνει για τον εαυτό σου, θα ακούσεις ε, ένα πρελούδιο, μια φούγκα του Μπαχ. Mm -hmm. Είναι κάτι που θα σε βοηθήσει να σκεφτεί πολύ καλύτερα που, από πού έρχεσαι και πού πας. Η jazz τώρα είναι ένα συγκερασμό αυτών των πραγμάτων. Γι' αυτό είναι και τόσο ε, αγαπητή. Mm -hmm. ε, η αγάπη στην jazz ε, ξεκινάει από το, Δηλαδή και από το 1920 και μετά δεν έχει σταματήσει να εφίσταται ε. Είναι τεράστια η αγάπη του κόσμου Γιατί έχει αυτή την mm -hmm. ζωντάνια Και αυτή την ε, πολυπλοκότητα μαζί Τι όμως όμορφο ε, κάποιοι λαοί να, να έχουν την τύχη Την τζαζ να την θεωρούν κάτι ως λαϊκή μουσική γιατί λέμε πολλές φορές για την κλασική ότι είναι και θέμα παιδείας ναι, βεβαίως, και βέβαια καλά, πάνω απ' όλα ναι, είναι ναι, θέμα παιδείας. Ναι, αλλά η jazz ναι, για, ορισμ, για τους Αμερικάνους ας ναι, πούμε ναι. είναι ένα είδος... Θες ένα να το απομυθοποιήσουμε ναι. λίγο αυτό. Για το απομυθοποιήσουμε. <laughs> <laughs> Δεν υπάρχει αυτό. <laughs> ε, ναι. Απλά άκου ότι υπάρχει. Για να δεις ένα έργο τέχνης δηλαδή να δεις ε, ποια είναι η άποψή μου ότι ε, για να δεις τη γκέρνικα του Πικάσο, το Πικάσο. Ε, πρέπει να έχεις μια παιδεία, mm -hmm. αλλιώς θα πεις τι είναι αυτό το άλλο mm -hmm. εκεί πέρα, τι δουλειά mm -hmm. Είναι mm -hmm. και η λάμπα από πάνω, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να έχεις <laughs> μια παιδεία <laughs> και να το εκτιμήσεις. <laughs> και να το εκτιμήσεις. Mm -hmm. Με την ίδια έννοια ε, και την τζάζ πρέπει λίγα πράγματα να γνωρίζεις mm -hmm. για να μπορείς να καταλάβεις τι υφίσταται μπροστά σου για τον αυτοσχεδιασμό, η δομή του. Όμω, ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι τα πράγματα πάντα τόσο αγχωμένα για την τέχνη. Δηλαδή δεν χρειάζεται το κοινό οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει να προσεγγίσει την τέχνη να σκέφτεται ότι αχ δεν γνωρίζω πώς θα αρκεί να αφήσει την καρδιά του ανοιχτή και αυτά θα έρθουν μέσα τα στοιχεία. Η καρδιά, <σκεκής> η αγάπη είναι πάντα η... <σκεκής> ο δρόμος που <σκεκής> α, ανοίγει τις έτσι, έτσι. πόρτες. Αλλά αυτό που λέγαμε για, για την uh, παγκοσμιότητα της μουσικής και πώς να στάνονται οι λαοί Δηλαδή όπως παίζει το Dollar Brand θα ναι. παίξω και ένα κομμάτι το λέω έκπληξη στο Half Note στη συναυλία που θα κάνω ε, τώρα σύντομα στις συναυλίες. Είναι θα... ε, να, να το ναι. πούμε συγκεκριμένα ναι, ναι. από τώρα αν και θα το επαναλάβουμε αργότερα 19 ναι. που είναι 5η και 20 που είναι παρασκευή ναι, ναι. Το, τώρα του Απρίλη Απλά προσοχή τη μία μέρα αρχίζουν οι συναυλίες η συναυλία 9,5 ώρα ώρα ενάρξη στην άλλη μέρα 10,5 ναι, την ναι. παρασκευή δηλαδή που είναι έτσι και πιο θα επανέλθουμε είναι. σε αυτό, θα ναι. δώσουμε αργότερα ε, και πληροφορίε. Ε, ναι, βεβαίω. Θέλω να πω ότι ε, ο Ντόναλντ είναι ένα πολύ σπουδαίος συνθέτης, ο Αμπντούλαϊ Μπράιν δηλαδή, ε, και πιανίστα Αφρικανό. Έγραφε ε, ε, jazz ζώντα στην Αφρική και το ίδιο μπορεί να κάνει και ένα Έλληνα ή ένα Ινδό. Δηλαδή δεν έχει σχέση με, τη, με τον τόπο. Α, άκου να δει τι μας λέει η Metal Christie, έτσι είναι το nickname τη που είναι στο, στο chat, στο δωμάτιο επικοινωνία αυτή τη στιγμή του Music Heaven. Λέει ένα περίεργο πράγμα Καταλαβαίνεις το μεταξύ και από το nickname της Metal Christy, τη μουσική ah, ακούει Α, θα μιλήσουμε για metal γιατί για μένα μου αρέσει και, και <laughs> Θα σας πω τι ακούω και εγώ τι λέει. Ε, Μου γράφει ένα περίεργο πράγμα παρόλο που ακούω μέταλ Μόνο με κλασική ζωγραφίζω. Ε; Ναι περίεργο Ναι Κάτι, mm. κάτι θα λέει αυτό. Καλά, φυσικά και στη metal μουσική πολύ. πολλά σχήματα σπουδαία έχουν επηρεαστεί από τη κλασική μουσική. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Mm -hmm. Να το σημειώσουμε πριν να μια... ναι, από ναι ναι, ναι, ναι, Μια ρίση μετά έτσι να συζητήσουμε γι' αυτό λίγο. Έχω και εγώ αγαπημένα συγκροτήματα πιο πολύ του progressive rock. Ναι. Όχι τόσο metal όσο progressive rock. Από στου ακροατέ μα και στου. Ωραία, ε... θα βάλουμε και κάποιου γιατί. <laughs> σε αυτήν την εκπομπή καλεσμένοι διαλύουν και κάποια κομμάτια έτσι να <laughs> τα παίζουμε. Λοιπόν, ε, να πούμε λίγο για του συντελεστέ του πρώτου σου δίσκου, του Resurrection. Ναι, ναι, το Resurrection. Που βγήκε ε... το 2006. Ε... Πουσχήκε... Ναι, ναι, και ναι, ήταν γι... η πρώτη σου. Ε, βέβαια, είχε έργο μέχρι τότε, κυρίω συμφωνικό. Αν δεν ε, σαν κάνω λάθος, κλασικό συνθέτη, ναι, ναι, ναι ξαπιανέστα. Ε, ε, αλλά ήταν η πρώτη σου δισκογραφική ε, δουλειά και. Η πρώτη δισκογραφική δουλειά που προσπαθούσε να συγκεράσει. Α πούμε την κλασική μουσική με την jazz. Ήδη δηλαδή... ακούσαμε ναι. ένα, μια διασκευή πάνω υ, στην τριστέζα του Σοπέν. Θα ακούσουμε τώρα ε, μια, μια προσαρμογή του Παβάν ε, του Ραβέλ. Ραβέλ. Ε, ναι, του ε ε, ναι, ε αλλά, ναι. ε ε, αλλά να πούμε για του συντελεστέ. Λοιπόν, οι συντελεστέ, ναι. Ε τότε πραγματικά ε φίλω ένα ε μεγάλο ευχαριστώ. Με είχαν βοηθήσει. Δεν είχα φτιάξει ακόμα το τρίο μου. Όπω έχω τώρα το γιο του τρίο. Ήταν ο Λέξαρο, ο Τσάμι στα και στα κουρστά και ο Νίκος Χατζόπουλος στο ηλεκτρικό κοντραμπάσο έπαιζε ηλεκτρικό κοντραμπάσο και τα παιδιά αυτά δώσαν την ψυχή τους ε, τι να πω ήμουν πάρα πολύ ας πούμε τιμή για μένα που με βοηθήσαν και κάναμε αυτή τη δουλειά δεν είχε ακόμα η δουλειά το 2004 ηχογραφήθηκε δεν είχε δεν είχα εταιρεία δεν είχα γνωριστεί με την εταιρεία μου και την <χω> Έλλητη Ρουμπέν ε, και Ελλη Ρουμπέν εγώ θα το προδώσω Είναι δίπλα μας αυτή τη στιγμή Έχουμε <laughs> τη χαρά να την έχουμε Θα τα πούμε Έτσι <laughs> λοιπόν δεν είχα σκέπη δισκογραφική Και ήμουνα μέσα στην αγωνία Σαν καλλιτέχνη. και έλεγα πως θα γίνει Να βγει αυτό παραέξω κτλ Όμως όλα παίρνουν το δρόμο τους πιστεύω Και γίνονται αν κάτι γίνεται με... Πραγματικά με πίστη Έτσι ε, ήταν λοιπόν αυτή, ήταν δουλειά ε, βοήθεια από τους φίλους λοιπόν, ναι. εκείνη η δουλειά. Ο Γιώργος Ξανθάκος, όρο σαξόφωνο, ο Ρόλαντον Χόφμαν, νάιλον κιθάρα και κλασική κιθάρα, σπουδαίος γερμανός, ε, Φιλέλληνα, το ξαναλέω αυτό φιλέλληνας, φιλέλληνας. <laughs> κιθαριστής, ο οποίος μένει και στην Ελλάδα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, πήγαινε να έρθει συνεχώς μεταξύ Ρινανίας και... Ναι. Ω όλη ο ε, κρουστάνα, τι να πω, από του σπουδαιότερου στον κόσμο. Όπω συνεχίζεστε και στο Χαφνό. Ναι, Σπουδαίο κρουστό. Λοιπόν, και μάλιστα είχα και ένα κουαρτίο των που είχα φτιάξει εκείνη την περίοδο, mm. προκειμένου να παίξει για το δίσκο και να έχει αυτή την σύνδεση με την κλασική μουσική. Αυτό λοιπόν ήταν ο πρώτο δίσκο. Ε, δεν θα φύγουμε τόσο γρήγορα από αυτό το δίσκο. Καταρχήν, α ας απολαύσουμε το παβάν και τα λέμε μετά. Σε το σημείο ότι όλοι εσείς οι ακροατές που η αλήθεια είναι σήμερα έχουμε ρεκόρ ακροατών, έτσι. Και μου δίνει μεγάλη χαρά αυτό. Όλους σας όμως δεν σας βλέπω να έρχεστε από το δωμάτιο επικοινωνία Για κάτε μια βόλτα. Ο Γιώργος Ψυχογιός περιμένει σχολεία ερωτήσεις. Είναι υπέροχο ένας άνθρωπος να μπορεί να επικοινωνεί ζωντανά με τον κόσμο, με τους ακροατές. Σας περιμένουμε μέσα. Ξέρεις γιατί είναι όλοι στον εξώστη που λέμε Δηλαδή ακούνε <laughs> Αλλά μάλιστα. δεν μπαίνουν μπορεί, μπορεί να είναι και ξυπνημένοι Μπορεί να είναι και η ώρα Μπορεί να είναι μεσημέρι θεωρητικά Αλλά στην πράξη Τώρα μετά το Σαββατιάτικο ξενύχτη, τώρα <laughs> <laughs> ε, Παίρνουμε ένα κλίμα Από το τι θα ακούσουμε στο Half Note Από αυτό που ακούμε Ή έχει άλλα πράγματα στο μυαλό σου. Ε, έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου. <laughs> θα θα ακούσουμε. ακούσουμε και υλικό από τους δισκούς. Ε, μια και όμως είμαστε, ας το πούμε, σε μια σύζευτη, μια ένα πάντρεμα περίεργο της mm. κλασική με τη τζάζ, yeah, Γιατί yeah, yeah. Α... Αυτό το σημείο τώρα, mm -hmm. χάρη ακριβώς αυτό δείχνει. Αυτό δε κάνει, yeah, yeah, yeah, yeah. για να ακούσουμε. που έχω ετοιμάσει, αν δεν έχεις αντίρρηση θα μας πάει σε πιο Λάτιν έτσι θα μας ανεβάσει λίγο έτσι, à, να... Ας, να... θα νομίζω <laughs> κάτι <υποψιάζομαι. Yeah>, φαντάζεσαι <laughs> εννοώ τον Πετόβεν <Beethoven> λατίνο <laughs> ε, ε, η σχέση με τον Πετόβεν ναι, πολύ τον αγαπώ έχω κάνει και κάποιες συναυλίες πάνω ονάτε του Μπετόβεν που έχω αυτοσχεδιάσει ε, πιστεύω ότι ο Πετόβεν είναι ο πατέρα όλων των μουσικών mm -hmm. ισχύει αυτό Νομίζω, ναι. και όλοι τον σέβονται απόλυτα γιατί έβαλε ε, πιο καθαρά τι δομέ για ναι. τη μουσική. Στήριξε δηλαδή όλο το οικοδόμημα Ναι, πράγματι, υπάρχουν κάποιοι συνθέτηση οι οποίοι μπορεί να είναι μαγικοί, αλλά δεν αλλάξανε τα πράγματα στη, στη ροή τη μουσική. Ναι. Ο Μπετόβεν είναι ένα από αυτού που συνδυάζει και τη ε, μαγεία τη του, του αλλά και που άλλαξε ναι. τη ροή ναι. των πραγματών. Έλαξε το πραγμάτων και στηριχτήκαν πραγματικά μετά όλοι οι συνθέτε πάνω στον Μπετόβαν. Λοιπόν, για δυναμώστε τώρα όμως τους δέκτες σας, γιατί εδώ μιλάμε για Λάτιν καταστάσεις, με Μπετόβεν από πίσω, για απολαύστε Μπετόβεν Λατίνο. latino. Καταπληκτικά πράγματα. Οι φωνέ ήταν αληθινέ εκεί που ακούσατε <laughs> Ναι, κοίτα, βγει φωνή... Ήταν και των τριών. Ε, το κάναμε και πρόβα. <laughs> λοιπόν, άκου να σου διηγηθώ τώρα, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είμαι ούτε ειδικό στην κλασική μουσική ούτε στην jazz. Αλλά παρόλα αυτά είναι δύο από τα είδη μουσική που τα έχω βαθιά στην καρδιά μου χωρί να θεωρώ τον αυτό μου κάποιον ιδιαίτερο γνώστη. Να σου πω, θέλω Γιώργο. Ήταν η πρώτη μου επαφή με την κλασική μουσική. Πιτσιρικάς, σε παραλία, έχω ξεχάσει τα συνδί μου. Pink Floyd, τέτοια πράγματα yeah. που άκουγα. Έτσι είμαι στην παραλία, έχω ψάθω ένα <laughs> καπέλο, έχω ένα, ένα Discman και τι να κάνω, ένα CD υπάρχει. Το βάζω και αρχίζω να περπατάω Ξέρεις όταν ακούς μουσική ε, Ό,τι και αν είναι γύρω σου Αισθάνεσαι ότι είσαι απομονωμένος ναι, Τέλει, Δηλαδή μπαίνει μέσα στη μουσική κανείς Και δεν υπάρχει φόλου. κανείς <laughs> Βλέπεις το κύμα που εκεί και, και πλατσουρίζεις πάνω κάτω Λοιπόν ποιο ήταν αυτό Το Ρέκβιον του Μότσαρτ Νεκρόσιμη <laughs> μουσική Έτσι <laughs> Ρέκβιον θα είναι <laughs> Λέβαια, ναι, ναι. Ε, Καλοκαίρι τάλαστη στην παραλία Λοιπόν Στορκίζουμε δάκρυσα γιατί λέμε ότι χρειάζεσαι παιδεία. Φυσικά χρειάζεσαι παιδεία για να εκτιμήσει κάποια πράγματα, σπουδαία μουσικά. Αλλά για να, ε, σταθείς... να νιώσει δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, όχι. Λοιπόν, χρειάζεται απλά να μην είσαι ε, κολλημένο, να δώσει μια ευκαιρία. Βάλει να ακούσει κάτι. Εμένα έτυχε, τώρα δεν είχα άλλο CD. Μετά όμω ε, αυτή η αγάπη που είχα για το Μότσαρτ, γιατί ε, σε λιγάκι θα ακούσουμε το One for Mozart. Ε, και αυτό είναι σαν πρόλογο. Και ε, θέλω να βάλω έτσι, σαν φόρο τιμή, το πιο σύντομο σε διάρκεια, το πιο γνωστό. Ε, ε, ε, με μένα το λακριμόζαμε έκανε να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, α ακούσουμε λίγο από έτσι, εν, δύο λεπτάκια, ε, το DSIRE και τα λέμε. Λέω να αποχωρήσω μετά από αυτό που Καμιά φορά, αλήθεια αυτό, όταν ας κάτι... Μερικοί λένε ότι δεν έφερε τις αλλαγές που φέραν άλλοι ο Μπαχ στην εποχή του ή ο Μπετόβεν. Αυτά τα λίγα χρόνια που έζησε ο άνθρωπος. Δημιούργησε διαμάτη. Σε αυτό το σημείο, να σου στείλω του χαιρετισμού του Χρήστου του Ασονίτη. Α, Πολλά μας... φιλιά στο φίλο και συνεργα... συνεργάτη Γιώργο, όπω και στην καλή μα φίλη Ελή Ρουμπέν. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο Γιώργο είναι μια σπάνια περίπτωση μουσικού. Ζει για τι νότε και τον αυτοσχεδιασμό. Μπορεί να ζήσει μόνο με αυτόν. Ραντεβού στο Half-Note, Χρήστο Ασονίτη. <laughs> Ο Χρήστο είναι σπουδαίο δραμίστας Για πολλού είναι ε, ε, από του κορυφαίου ε, μουσικού. Ξέρω ότι σε λίγο θα φύγει από την Ελλάδα και θα μείνει ε, στη Γερμανία Περίεργο αλλά... μου φαίνεται <laughs> ε, με τη σύζυγό του ε, η οποία είναι μια απίστευτη κλασική πιανίστα η Γιαμιλέ ναι. Κρούς Μοντέρο mm -hmm. την οποία γνώρισε στην Κούβα την γνώρισε Απίστευτο ο, ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Κούβα. ο Χρήστος πήγε στην Κούβα να παίξει λοιπόν και εκεί που έπαιξε στη συναυλία γνώρισε τη Γιαμιλέ Την εκεί... πήρε και έφυγε <laughs> <laughs> Την πήρε και έφυγε, πακετάκι και έφυγε <laughs> Θέλω να πω λοιπόν ότι... Είναι πολύ σπουδαίο να παίζει Κανείς με τόσο καλούς φίλους Και σπουδαίους μουσικούς Οπότε και καλός να μην είναι Άμα ναι. έχει καλούς μουσικούς δίπλα του προχωράει Έχουμε ένα μήνυμα από τον Γιάννη Τον κατά Music Heaven deus ο οποίο είναι και τύπη ο διευθυντή του σταθμού μα, έτσι έχουμε και διευθυντή σταθμού. Μαλιστα. <laughs> ο οποίο είναι τι καλημέρε, μου παιδιά. Ε, Υπήρχε η εκπομπή. Ο Ρόλαντ Χόφμαν είναι ο κιθαρίστας μα στο Playground στη σχολ... σχολή Φλαμέγκο που πηγαίνω. Ε, εξαιρετικός κιθαρίστας εξαιρετικός είναι, είναι πάντα παρόν ω ενεργό μουσικό σε όλε μα τι εκδηλώσει. Χθε, σήμερα και αύριο, μάλιστα, έχουμε event μέσα στη σχολή. <laughs> <Έτσι>. <laughs> Πολλά χαιρετίσματα στο Ρόλαντ, λοιπόν, έχουμε εδώ πολύ καιρό. <laughs> Λοιπόν, ε, ακούσαμε το ένα κομματάκι, κομματάκι, <laughs> <laughs> κομματάκι <laughs> από το <laughs> Ρέγβιεν, αλλά oh. ώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι δικό σου, One Love oh. for Mozart, oh. είμαστε ακόμη στο πρώτο δίσκο του Resurrection του 2006 ε, και ας αφήσουμε τα σαξόφωνα και το πιάνο να μας ταξιδέψουν. Περίοχος μουσικός, ο σαξοφωνιστάς πέζει είναι ο Γιώργος ο, ο, ο Σανσάκος. Ναι, ναι. Στον νοπί... αλλά εδώ μπουκάρει τώρα το ακορντεόν και δεν μιλάμε. Με επιτρέψει να το πω όπως ε, το λέτε στη ε, λαϊκή. Γεια σου Γιώργο Ψυχογεύμα, τα κορδά μου. <laughs> Το κομμάτι, είχαμε και άλλα. Για εξήγηση, μα <laughs> τι ήταν αυτά, Α, Αυτό στην τζάμιση συνηθίζεται mm -hmm. Δηλαδή το, το στοιχείο τη έκπληξη είναι πολύ σημαντικό. Ε, αυτό ήταν ένα φόρεο τιμή στον Τζο Κόντσο που δώσω εξοφωνιστά και στο σπουδαίο θρησκευτικό έργο που έχει γράψει. Love Supreme. Mm -hmm. ήταν ένα φόρο τημή εκεί. Ο Γιώργο, ο ξανθάκο έπαιξε νομίζω την συγκλονιστικά σε αυτό το κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά έγραψα για εκείνον η μπαλάντα αυτή. Mm -hmm. Ήθελα να βάλουμε αν συμφωνεί. Ε, ένα κομμάτι από τον πρώτο μου δίσκο που αγάπησα πάρα πολύ και το έγραψα μέσα στο λεωφορείο γιατί δεν οδηγώ και νομίζω δεν θα οδηγήσω ποτέ <laughs> Νομίζω δύο πράγματα δεν θα κάνω ποτέ Δεν θα οδηγήσω και δεν θα δω τηλεόραση. <laughs> νομίζω ότι <laughs> ναι. ε, δε... αυτό <laughs> είναι αιτικά και τα δύο <laughs> ναι. <laughs> <laughs> ε, Πηγαίνοντας λοιπόν στο στούντιο, να πω έτσι μια ιστορία ε, για να γράψουμε τον δίσκο ενώ είχα αποφασίσει να γράψω κάτι να, άλλο να δισκογραφήσω, έγραψε ένα κομμάτι που λέγεται Για Πάντα Φίλοι και έκανα τα σκίτσα μέσα στο λεωφορείο. Έτσι λοιπόν, όταν τα πήγα στο studio, μου Παι, Παιδιά, αλλάζουμε τα δεδομένα, θα παίξουμε αυτό. Μου λέει: Άλλο μα είχε πει. Ε, ε, σου κάνω νοήματα <laughs> και σε διέκοψα. <laughs> να μου δώσει το CD, γιατί Α, μάλλον βέβαιος. δεν το έχω σε ψηφιακή μορφή. Οπότε να θα... το παίξω από το δισκάκι. Okay. Okay. Είναι λοιπόν το track 3: ε, Για Πάντα Φίλοι. Ε, αυτό έχει ένα τελείω διαφορετικό ύφο. Είναι το λεγόμενο ύφο τη ε, νότια ακτή, α πούμε, όπω λέμε στην Αμερική. Είναι δηλαδή πιο, ε, πιο light, να το πούμε έτσι. Ακούστε λίγο αυτό το στυλ. Ε, Παίζει ε... μέσα καταπληκτική κιθάρα ρολό το Hofmann. Επίση θα ήθελα να προσέξουν οι ακροατέ τη δουλειά που έχουμε κάνει στα κρουστά. Ε, γράψαμε 25 κανάλια μετά στα κρουστά. <laughs> Κάναμε πάρα πολύ δουλειά στα κρουστά. Δεν ξέρω αν είναι καλό να είναι κανείς τόσο τελευθερικός Ίσως στη ζωή να μην είναι καλό Στη μουσική μόνο <laughs> μην καζό <θα σου> <laughs> αυτό, αυτό με απασχολεί και εμένα Γιώργος Άσχετα ό, όχι μόνο στο θέμα της μουσικής Αλλά ε, είναι πράγματα Που μου τρώνε απίστευτο χρόνο Σε μια δουλειά που αναλαμβάνω σε, Οτιδήποτε επαγγελματικά σου λέω που, που ξέρω ότι δεν θα τα προσέξει κανείς άλλος εκτός ναι. από μένα και εγώ, εγώ όμως μπορεί να ξενυχτήσω και όμως Αυτό... χάρη δεν είναι έτσι μήπως... γιατί εμένα πολλές φορές με συγκινεί πως προσέχει ο κόσμος πράγματα από τις δουλειέ μου είτε στη στις συναυλίες το μου το το που δεν περίμενα ποτέ οπότε ό,τι και να κάνεις πάντα έχει ένα νόημα αν το θέλεις και να το... Ωραία, ας απολαύσουμε το Forever Friends είναι η εκπομπή Κεριακάρτη και, για κάτι και οι Επισκέπτες Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω εδώ κοντά μου Το Γιώργο Ψυχογιώ και την Έλλη Ρουμπέν Η Έλλη είναι διακριτικά δίπλα μας Τε μιλάει <Κι> βέβαια ε, εντάξει Η εκπομπή είναι για το Γιώργο Forever Friends όμως Νομίζω ότι είστε και θα ήθελα και εγώ το να Το αφιερώνω ε, και στην Έλλη φυσικά Την Ρουμπέν και στο Δημήτριο Ανίδη, Το κομμάτι αυτό νομίζω ότι είναι <χι> Απόλυτα Thank you. Θα ήθελα επίσης να αφιερώσω ε, στην πολύ καλή μου φίλη και νέα μου φίλη Έλενα Χριστάκου που βοηθάει πολύ στην επικοινωνία τη δισκογραφική μοτερία ε, το κομμάτι αυτό και να ευχηθώ ε, η αρχή αυτής τη φιλίας να είναι πολύ οικοδομητική και γεμάτι νότες. Έλενα δικό σου και για σένα το Forever Friends. Τι μου θυμίζει είχε... το. <laughs> μου Είπα ο Γιώργο εκτό αέρα. Λέει: δεν το τμόμουν να ότι Είχε αυτό το Latin το γύρισμα. <laughs> Εδώ ο Αλέξανδρο Τσάμι, ένα σπουδαίο παίχτη, τον οποίο λέμε Κινδυάνο πολλέ φορέ. Γιατί μοιάζει να είναι <laughs> Κινδυάνο, είναι μια φοβερή προσωπικότητα. Είχε κουβαλήσει τι τυμπάλε, τα Latin κρουστά, δηλαδή τι τούμπε, όπω λέμε, <laughs> ναι, ναι, ναι, τα κόγκα. Ναι, ναι. Κουβαλάγαμε το αυτοκίνητο συνέχεια για να παίξουμε. Αυτό θέλει φορτηγό, δηλαδή. Ναι. Αυτό το, το, το ναι, που μου λέει ναι, ναι. Στο Το γκουγκ ναι, στο γκ, Παβάν γκ, γκ, ναι. η αρχή είναι με ένα τεράστιο γκουγκ γκ, που το κουβαλήσαμε με δύο αυτοκίνητα μαζί. Α, μισό, αυτά μισό. Να, να ακούτε, γιατί ναι. ορισμένοι άνθρωποι έχουν τέτοιες, τέτοια τελειομανία. Γιατί ξέρετε, ένα απλό πλήκτρο ενό συνθεσάερου μπορεί να σου φέρει τον ήχο ενό γκουγκ. Όμω οι άνθρωποι ναι, φορτώσανε σε δύο φορτηγάκια. Όλε οι ηχογραφικέ μου δουλειέ είναι ζωντανά ηχογραφημένε. Και είναι με ελάχιστες πρόβε, πολλές φορές και με, με τις ελάχιστες πρόβες, επίτηδες για να μην χάνεται ο αυθορμητισμός και η ουσία. Uh -huh. Το Resurrection έγινε στον σπουδαίο συνθέτη Μιχάλη Νικολούδη, γνωστός, ναι, είναι, γνωστός, την συνθέτης, έγινε πολύ γνωστό με την στην έθνη μουσική ο Μιχάλης και φίλος. Ε, έγινε στο στούντιό του, στο Βήρωνα που είχε κτλ. Και, και εκεί πάλι με... Έτσι με τη δική μου να το πούμε έτσι, τρέλα με το θέμα ναι. του ήχου, ε, αφού να σα πω τι έκανε εκείνη τη μέρα. Ο Γιώργο μου είπε πριν, είναι high-end. Μπορεί να μην έχει πολύ ναι. επαφή με τα κομπιούτερ και μαστά, αλλά με τα high-end ναι. τη μουσική, ναι, ναι. τα μηχανήματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Έχω ένα πολύ καλό στερεοφωνικό. <laughs> Θέλω να μιλήσω μετά και για του Έλληνε που το έχουν κατασκευάσει. Είναι με χαρά μου. Αλήθεια. Οι τσα, Τσακυρίδη, οι αδερφοί Τσακυρίδη, θεωρούνται του καλύτερου κατασκευαστέ στερεοφωνικών στον κόσμο. Φυσικά η Ελλάδα δεν του έχει βοηθήσει. Αλλά η Ευρώπη και η Τουρκία, η Ινδία. Τους γνωρίζει και παίρνει μηχανήματά τους. Λοιπόν. λοιπόν, στο δεύτερο δίσκο μου, στο τρίτο δίσκο μου τώρα, στο τελευταίο, στο Art of Melanchol, τους ευχαριστώ όλα μέσα. Γιατί πραγματικά τα παιδιά αγαπούν πολύ τη μουσική. Ε, λοιπόν, ε, τη μέρα λοιπόν, που γράφαμε το Ρέζα Ρέξο στο στούντιο του Μιχάλη, εγώ okay. μετρούσα με μια μεζούρα τα καλώδια. Ναι. Πόσο θα είναι το μήκο. <laughs> ε, είναι κάτω από το ένα μέτρο. Και ό,τι ήταν τα κόβαμε και τα βγαίνουμε στο ένα μέτρο. Απίστευτο. Με ένα κολυτή. Και τι μεσέ μέρε αντί δηλαδή, να έχω γραφείου, για να είναι Καλώδιο, λίγο να το μήκο για να μην αφή... έχουμε απόλυση. Ε, νομίζω να το ξεχάσει ποτέ ο Νιολούδι σε αυτό που πέρασε. Δεν ξέρω αν το κάνει. Έχει... <laughs> <laughs> αν το έχει κάνει κανεί άλλο <laughs> αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Okay. Λοιπόν, μια και μπήκαμε στι δύο, α βάλουμε ένα σηματάκι. Κουτάει Radio Η λύση, λύση βρίσκεται heaven, κοντά heaven, Στην ηλιά τη σου στο τόπο το δείχ, ακόμα του μουσικού σου παράδεισου σου, του μουσικού σικού σου παράδεισου σου, του μουσικού σου παράτη σου του μου σου Κάθε κυριακή μεσημέρι μία μετρήση. Βέν μες δεύτερη ώρα της εκπομπής και η έναρξη θα γίνει με ένα παλιό τραγούδι του Τάκη Μοράκη, αυτή η ερμηνεία της Νατάσα Μποφίλου, η οποία τότε ήτανε και στο ξεκίνημά της. Δεν ήταν ακόμη γνωστή Γιώργο έτσι το 2007 ναι, τόσο γνωστή τάση, όχι, όσο σήμερα. Επίση να πω ήταν και μαθητριά μου. Είστε μαθητριά σου <laughs> για λίγο καιρό. Είχα την τιμή να την είχα μαθήτρια. Σε τι, τι. Ε, ε, κάναμε τι τι έτσι jazz αυτοσχεδιασμό και πιάνω γιατί παίζει και πιάνω. Έτσι είναι. Ναι, δεν... ναι, παίζει ναι, δε... και δε... σπουδάζει πιάνω. Yeah. Απλά το έχει λίγο αφήσει και κάναμε έτσι μαθηματάκια. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό το τραγούδι το αγαπούσα πάντα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η ατμόσφαιρα που του έχει δώσει αλλά και η ερμηνεία τη σε αυτό το κομμάτι. Ε, για μένα είναι συγκλονιστική δηλαδή ε, με, με τις πρώτες νότες του κομματιού εγώ είπα απίστευτο είναι η καλύτερη αγμινή που, που έχει γίνει πολλοί μου λένε ότι είναι η καλύτερη διασκευή είναι η καλύτερη διασκευή που έχει γίνει, στο... που έχει γίνει στο... το λέω εγώ ε, απλά θέλω να σα πω ότι επειδή αυτό το κομμάτι το αγαπούσε πολύ η συγχωρημένη μητέρα μου ε, ήταν ουσιαστικά μια αφαίρεση σε εκείνη και στους ανθρώπους που Καταλαβαίνω αυτή την ουσία Θα ήθελα να πω κάτι για αυτό το κομμάτι ε, ε, Μιλάμε βέβαια επειδή δεν το είπα για το, ε, Τι είναι αυτό που το λένε, τι είναι αυτό που αγάπη, που το λένε αγάπη Το πω Ιονετόλφιν ναι, ναι, ναι, ναι, όπως ναι, ναι, ναι, είχε βγει στην ταινία Στην ταινία την απίστευτη που η Σοφία Λόρεν ε, ε, Και είχε τραγουδήσει βέβαια mm -hmm. ε, Η μουσική για την ταινία αυτή Θα ήθελα να πω Ότι είχε γράψει ο Χούγκο Φρετ Κόφερ Yeah. Ένας από τους σημαντικότερους ενοχιστρωτές και συνθέτους του Hollywood. Mm -hmm. Όμως, επειδή μου και ήταν λίγο, έτσι να το πούμε, δύσκολο για τον κόσμο... όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι παραγωγοί, στην Ήδρα... για να φτιάξουν το... την ταινία... Θέλανε να έχουν και κάτι ελληνικό ή κάτι πιο εύκολο, α πούμε να το πούμε έτσι, πιο ναι, εμπορικό. Και έτσι λοιπόν ο τακης Μωράκη του έγραψε αυτό το υπέροχο κομμάτι και έγινε τελικά η μουσική γνωστή φυσικά από αυτό. Ναι. Και όχι από τη μουσική του. Έχουμε μπει λοιπόν, αν και ακούσαμε, ξεκινήσαμε την εκπομπή με την Άρια τη Ευρυδίκη. Ε, ε, τώρα μπαίνουμε να ακούσουμε κομμάτια από το δεύτερο ε, Jazz Sensation με το τηλεολόγχο <laughs> <love laughs> <and love laughs> Obsession. Yeah. Ε, σε αυτό το σημείο σταματάμε τα λόγια, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και απολαύστε την αυτό που το λένε αγάπη. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη Τι αυτό, τι αυτό που κρεφά τις καρδιές οδηγεί και όποιος σε νιώσε το Τιν αυτό το λένε αγάπη Τιν αυτό, τι αυτό Γέλιο δάκρυλια κάθε βροχή Τις ζωής μας και τέλος και αρχή Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα Δεν το βρέχει, δεν το πέφω να λε σκοπό. Σα αγάπη... καταπληκτικό και σαν διασκευή καταπληκτικό και σαν ερμηνεία λοιπόν ε, με το λαμπάτο και το iMac και όλα αυτά θέλω να μας τα περιγράψετε ήταν στο ε, αθηναϊκό οδείο ναι, στο ελληνικό στο οδειο, οδειο, οδειο, βορείων οδειο, ναι. που είμαι και εκεί καθηγητής στο μοντέρνο πιάνο ε, πήραμε την αίθουσα του οδείου και γράψαμε ζωντανά στο όδίο. Δηλαδή ήταν ό,τι λιγότερο ο, ο, μπορούσε να μπει ναι, ανάμεσα στους μουσικούς και στον Σε υπολογιστή. Σε ναι. υπολογιστή με λαμπάτα μικρόφωνα ναι. Ε, mm -hmm. Υχολήπτης ο Μάξο Τσελέντης σπουδαίος μουσικός και μηχανικός ήχου και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι πιο μινιμαλιστικό δηλαδή μπορούσε να υπάρχει ανάμεσα στο, στην παραγωγή και στην... Λοιπόν, το κομμάτι που θέλω να ακούσουμε το επόμενο έτσι το αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω το αγαπάει πολύ και η Έλλη ε, και δεν είναι άλλο από την Εμμανουέλα το Α, το Εμμανουέλα. Α το, Εμμανουέλα. το Εμμανουέλα είναι το κορυφαίο του δίσκου Θα ακούσουμε την Εμμανουέλα και έχουμε μετά τον Γιώργο να μας πει ιστορίες από αυτήν την ηχογράφηση και <laughs> ωραία πράγματα Με ένα καταπληκτικό ηλεκτρικό βιολί. Ποιο ήταν, Γιώργο, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ναι. Ακούσαμε φοβερό ηλεκτρικό βιολί. <laughs> <laughs> Εμεί θα ακούσουμε τώρα το διάλογο Χάμοντ και Πιάνο. Ε, παίζει Χάμοντ ο Μάκη Τσελέντη. Ε, να ακούσουμε λίγο να προσέξουμε το Για διάλογο Χάμοντ ναι. και Πιάνο. <laughs> Ήταν ο Μιχάλης ο Ο Μιχάλης ο Κύπριο, και χορδιστής πιάνων. Και η χολύπτη. Λοιπόν, ο Μιχάλη ο Ρούσος, Εδώ λοιπόν ο Μάκη Τσελέντη Χάμοντ. Ακούστε τη μάχη λοιπόν μεταξύ του Χάμοντ και του πιάνου. Για να ακούσουμε. που δεν μπορεί να πεις ότι είχε νικητή Η είναι... <laughs> <laughs> ε, Εκτός από <laughs> τον Μιχάλη του Ρούσο και τον λευκό το βιολί ναι, είναι... Συνειδουπόρους λοιπόν είχα τον Κώστα τον Κωνσταντίνο πολύ σπουδαιό μπασίστας κοντραμπάσο και ο Χρήστος Σουασονίτης έπαιξε δραμς ε, μια, μια μικρή παρένθεση Μια και ανέφερε στο, ε, ξανά τον Χρήστο ε, Μας γράφει Απόψε θα χαρούμε να σας δούμε Στο Mini Jazz Trio Festival Στο κελάρι του Οδίου Ατενέου ναι, Στις ναι, 8.30 ναι, Θα, και εγώ εκεί, θα παίξει ο Χρήστο ε, Βασονίτης <laughs> Με το, με με το, το trio Jazz, το Jazz tap, tap, Και θα είναι και ο Γιώργος εκεί βέβαια. Και φαντάζομαι βέβαια. όταν λέμε θα είναι ο Γιώργος εκεί Εντάξει ίσως ανέβω και σκηνή Δεν θα είναι μόνο <laughs> να πίνει το ποτάκι του και να κοιτάει Κάτι θα κάνει <laughs> <laughs> Σε διέκοψα όμως με τους ναι, συνεργάτες ναι, ναι. Ο είναι... Κώστης Κωνσταντίνου λοιπόν στο κοντραμπάσο ε, Ο Χρύσης Φασονίτης στα ντραμς ε, Ο Ρούστος έπαιξε βιολί mm -hmm. Και alto σοπράνο recorders τα recorders είναι φλάουτα Με ράμφο, mm -hmm. ξύλινα φλάουτα δηλαδή. Η Λευκή Κολουβού έπαιξε τσέλο Μια κλασική τσελίστα ε, ε, και Ήταν και είχα... υπέροχο yeah, το διαδοδίου. τσέλο Το προσέξαμε και στο κομμάτι αυτό ναι. Έλλη για τη χοροδία του Οδίου ναι, ναι. η οποία Φίλος, ήταν εξαιρετική ναι, ναι. η χοροδία του Οδίου ε, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά του κούρασε εκεί πολύ <laughs> με τις πρόβες <laughs> νομίζω ότι κάπως καλό βγήκε αυτό ε, και φυσικά είχα πολύ την τύχη να παίζει και ο ε, Μίμης Πλέσας γιατί ο Μίμης Πλέσας να, να, να ε, διασκευάσω κομμάτια του Μίμη Πλέσας σε αυτό το δίσκο ε, ο Μίμης Πλέσας είχα ε, την τύχη και την τιμή να παίξει στο τελευταίο μου δίσκο Έχουμε το πλέον Ναι, εν ναι, ναι, ναι, ναι. Και ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική στιγμή. Έδωσε την ψυχή του αυτό. Ε, τότε, ε, α αλλάξω λίγο τη ροή που είχα σχεδιάσει και να ακούσουμε τώρα από το δίσκο το love obsession το theme A, το θέμα Α λοιπόν. Το οποίο ε, παίζεται. Ναι, παίζουμε μαζί, μαζί δύο πιάνα. Το σχεδιάζουμε μαζί δύο πιάνα. Ε, ε, δεν είσαστε στο ίδιο πιάνο. Είμα, όχι δύο πιάνο. Χέρια. Είναι Το δύο, δύο έχει δύο πιάνα πολύ καλά με ουρά. Και εκεί παίξαμε λοιπόν. Βάλαμε τα δύο πιάνα δίπλα-δίπλα, χωρί καμία πρόβα. Μαζί Χωρίς το... καμία πρόβα. Κα, καμία πρόβα, καμία πρόβα, ναι. Το θέμα α, mm. ένα από τα πιο βρεβευμένα θέματα του νέου μίμι πλαίσια, δηλαδή ο μίμι πλαίσιας ήταν 22 χρονών, νομίζω, πολύ νέος, αν θυμάμαι καλά, κέρδισε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό jazz στην Αμερική με το θέμα α. Έτσι, για να μαθαίνουν και οι μικρότεροι και να θυμούνται μεγαλύτεροι. <laughs> λοιπόν, ακούμε το θύμα α, το θύμα α και βάλτε έτσι στο μυαλό σας αυτή την εικόνα το Γιώργο Ψυχολιό στο ένα πιάνο με ουρά και απέναντι στο άλλο πιάνο με ουρά τον Μίμη τον Πλέσα να παίζουν χωρίς πρόβα αυτό ακριβώς Συζητάμε. Δεν σου ακούω πολύ καλά. Φάει. Ναι, μισό λεπτό. Τώρα ακούω, μα συγγνώμη, συγγνώμη που σα καταστρέψαμε την ακρόαση. παρόλα αυτά είχε πολύ πλακά γιατί ο Γιώργος; ράφταγε την Έλλη. Ποιο παίζει εδώ, Ποιο παίζει εδώ, Η νομίμη ζωπλέσης, ή ο Γιώργος <laughs> Βέβαια, η Έλλη <laughs> έχει εκπαιδευτεί Έχω καλά την το παίξιμο. Έχω αυτή την τύχη και νομίζω ότι είμαστε θέσει να ξεχωρίσω το παίξιμο του ενό από το παίξιμο του άλλου. Εδώ παίζει ο γιωργος βεβαια η εχει εκπαιδευτει καλα το εχω την τυχη και απο το παιξιμο του αλλου εδω Εγώ δεν ακούω. Ξεκινάω γιατί εγώ δεν έχω ήχο μουσική. Το Γιώργο ρωτήσατε αυτό που Εκεί παίζει ο Πλέσσα. Ο Μημισ Πλέσσα. Εδώ παίζει ο Μημισ Πλέσσα. Δώσει την ευκαιρία στο, στον κόσμο να σα χαρεί μαζί, στο Ατενέουμ. Αν δεν κάνω ναι, λάθο. Στο Ατενέουμ, πέρυσι. Και ακριβώ. Και ήθελα να σε ναι. ρωτήσω αλήθεια, ε, κυκλοφόρησε και ω ε, δισκογραφία, Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι ακόμα τελικά. δεν έχει κυκλοφορήσει. Yeah. Ελπίζουμε στο μέλλον να. Έχει ηχογραφηθεί πάντω αυτή ογραφηθεί. η συνέβρεση. Ναι, να έχει ηχογραφηθεί και με πολύ καλή ηχογράφηση. Θα είναι μια ωραία έκπληξη να την περιμένουμε αυτή. <laughs> ε, πριν ε, μπούμε στο τελευταίο δίσκο ε, του, του, του The Art of Melancholy ήθελα λίγο να, να μιλήσω χάρη σκηνός του διακόπτο για αυτό το δίσκο ήταν μια πραγματεία περί αγάπης να το πούμε έτσι δηλαδή μιλούσε για την αιμονή της αγάπης άλλωστε και ο τίτλος Love Obsession <laughs> έτσι. και προσπαθούσε να μιλήσει για την αγάπη από την πιο τριφερή της στιγμή μέχρι και την πιο χαοτική στιγμή Υπάρχει ένα κομμάτι στο δίσκο, το Live Obsession 4, που είναι αρκετά δύσκολο σε εισαγωγικά κομμάτια για τον κόσμο για να ακούσει κάποιο. Ε, και μιλάει πώ μπορεί να φτάσει η αγάπη ακόμα και στην. Ε, και να ξεφύγει από τα όρια. Εκτό ορίων. <laughs> Εκτός ορίων, α ναι. πούμε. Ναι. Ναι. Να μεταφέρω εδώ το σχόλιο του Zero Project. Ε, ο Zero Project ε, είναι στο δωμάτιο επικοινωνία. Ε, καταρχήν, ο Zero Project είναι. Ένας ε, συνθέτης ορχηστρικής μουσικής Α, ε, ε, βέβαια σε πιο μοντέρνους ε, κυρίω ε, ρυθμούς, yeah. αλλά της ίδιας ατμόσφαιρας όπως αυτή που ακούμε στο background ε, και έχει ε, πολύ επιτυχία κυρίως στο εξωτερικό μάλιστα. μέσα από το διαδίκτυο, από το right. jamendo.com right. και right. είναι εδώ ένα παλικάρι γειτονάκι από την Ελευσίνα λοιπόν, ο οποίος ε, σαν την πεταλούδα που την τραβάει λάμπα μόλις άκουσα τέτοια <laughs> μουσική βήκε μέσα και μας γράφει ότι είναι υπέροχη μουσική συγχαρητήρια και μάλιστα για το προηγούμενο που ακούγαμε τις ε, μάχες ότι είναι διδακτικές αυτές οι μάχες για να μαθαίνουμε <laughs> <laughs> Να είναι καλά, ευχόμαστε κάθε επιτυχία Εγώ θέλω να πάμε τώρα να μεταφέρουμε έτσι τους ακροατές μας σε ένα παριζιάνικο κλίμα χαρακτηριστικό που ξεκινάει και με ακορδεόν είπα και στην αρχή της εκπομπής είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Γιώργος Ψυχολιός δεν είναι μόνο ένας καταπληκτικός ολίστας του πιάνου αλλά και του ακορντεόν. Ε, και έχει να μας πει και νέα πολύ ενδιαφέροντα νέα που δεν τα ήξερα εγώ πριν την εκπομπή αλλά θέλω να ακούσουμε το Love Dies in Paris Στο Half Note θα παίξω και ακορδεόν ναι. Οπότε θα χαρώ πολύ να, ο κόσμο να έρθει μετά να μου μιλήσει, να μου του φάνηκε και, και το ακορντεόν που είναι κάτι πιο σπάνιο στην jazz. Θα παίξει και πιάνο και ακορντεόν. Ναι, ναι Τέλει, πιάνω, Και πιάνο με το τρίο και θα ήθελα να μιλήσουμε για του αριθμού που θα παίξουν μαζί. Μιλάμε για την που πέμπτη, θα 19 και την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο half ε, note. Η Απριλίου, 5, ε, και Απριλίου. Πέμπτη 19 και 20 Απριλίου. Πολύ καλά. Άμα ήταν ναι, ναι. Ο Μαρτίου. <laughs> <laughs> στο half note. <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, ε, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα μετά γι' αυτό, να πούμε και του μουσικού. Ε, θέλω να, έτσι, αυτό το κλίμα το παριζιάνικο μου πάει πάρα πολύ και το μεταφέρει υπέροχα ο Γιώργος, σε αυτόν τον δίσκο που μας είπε μιλάει για την αιμονή της αγάπης, το πάθος, το love obsession και love dies in Paris. Μη στεναχωριέ. Αυτή η υπεροχή μουσική δεν έχει ώρε, μου λέει ο Γιώργο. Δεν, δεν ανεβάζουμε λίγο. Εντάξει, είναι και πρωί, είναι και μεσημέρι, μήπω ξέρω εγώ τέτοια φορά να τα βάζω και για Λοιπόν, τέλο πάντων, α το κάνουμε παρότι δεν είναι αυτή η μουσική, η ταξιδευτική δεν έχει ώρε. Θα μπούμε στο The Art of Melancholy που είναι και το τελευταίο album το του Γιώργου. Α, λίγο πριν ε, έχουμε ένα μήνυμα από την Εύα Ευα... Σακελαρίου που είναι στο. Δωμάτιο επικοινωνία και λέει: Έχω μια απορία. Κάπου στην πρώτη ώρα τη εκπομπή ελέγχει ότι η μουσική παιδεία και η εκπαίδευση είναι απαραίτητη προπόθεση για να καταλάβει τη μουσική. Όχι για να καταλάβει τη μουσική, Ευαγγελία, δεν είπα ακριβώ αυτό, αλλά συνεχίζω το ερώτημά σου. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξή: Όσοι δεν έχουν σπουδάσει μουσική αλλά έχουν ακούσει πολλέ ώρε μουσική, δεν μπορούν να εκφέρουν γνώμη για του μουσικού ή να γράψουν κάτι για τη μουσική αφού ε, το τεκμηριώσουν. Ε... Φυσικά και μπορούν ε... να λοιπόν, μόνο ε, δεν ήθελα να, να αποκλείσουμε κάποιον άνθρωπο, όλοι οι άνθρωποι άλλωστε είπαμε ότι η καρδιά είναι κάτι το οποίο είναι το βασικό συστατικό Αυτό ακριβώς ε... λέγαμε Ευαγγελία, ε... η καρδιά είναι αυτό που σε κάνει ε, να δεν νιώθεις Δεν πιστεύω στις σπουδέ, πιστεύω απλά ότι αισθάνεσαι, αυτό δεν είναι ε, ε, Απλά για να ακούσει κανείς πιστεύουμε. μια μουσική του Στραβίνσκι ή ναι. του Στοχάουζεν δεν <laughs> θα, δε θα αντέξει να την ακούσει ούτε ένα λεπτό αν δεν έχει κάποια πληροφορία γι' αυτό ή κάποιες γνώσεις ναι. είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, Άλλο είναι, αυτό όμως είναι και δύσκολο. άλλο αυτό που ναι, λέμε ναι, να ναι, ακούσεις ναι, ναι, και ναι, ναι. να ναι. χαρίσεις αυτό, μουσική Αυτή την έννοια Λοιπόν, οπότε ας ανέβουμε τώρα και ας πάμε Funky Now Εδώ παίζω λοιπόν Fender Roads Είναι ένα σπάνιο πιάνο ηλεκτρικό του 1970 Υπάρχει στο στούντιο που έχω γράφησα το στούντο τον τρίτο δίσκο Και εκεί λοιπόν Καταβληκτικό για να το Έχει έναν άλλο νύχο, το... διαφορετικό λοιπόν Πιο funk Έτσι για να το χαρούμε Φέτε ρότζ, δηλαδή, είσαι πιουρίστασαι. Δηλαδή, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. εντάξει, προσπαθώ. Σε αυτό το δίσκο έπαιξε κιθάρα η θάλασσα του Ο Τάξον Μπαρμπέρι. Θα τον απολαύσω και αργότερα. Στο τελευταίο κομμάτι του δίσκου που θα το ακούσουμε που τα δίνει και εκεί ο Τάξον Μπαρμπέρι. Μπάσω Ο Μάνο ο Λούτα, ντράμψο Σεραφίμο Μπέλο και ο Χρυσό Ασολίτη. Ε, Πολλοί μουσικοί βοηθήσανε την αποδημή τη Βασιλάκη στο σαξόφωνο. Η Μυρσίνη Μαργαρίτη, yeah. σοπράνο, κλασική σοπράνο, με που στην την υπέροχη φωνή τη για το θέμα του δίσκου. Αυτό που θα ακούσουμε αμέσω μετά το The Art of Melancholy One. Αλλά πριν ε, το ακούσουμε, ε, θέλω να κάνω μια ερώτηση που κάνει και ο Zero Project στο δωμάτιο Επικοινωνία. Ε, ε, ε, Πού μπορεί κάποιο να μαθαίνει νέα για τη δουλειά σου Γιώργο στο διαδίκτυο, Πού θα μπορεί ο Κοσμέλη Αν μπορείς να μας ενημερώσεις ε, Τα live του Γιώργου Τα σηκώνουμε συχνά πυκνά Στο, στο διαδικτυακό τόπο του γραφείου Που είναι www.liveartway.com Liveartway.com live ε, Και στο facebook του Γιώργου όμως Υπάρχει και fanpage στο facebook Όχι fanpage, δεν έχουν φτιάξει fanpage Έχουν φτιάξει προσωπική σελίδα Α, Γιώργο. προσωπική σελίδα Βέβαια, Γιώργος Ψυχογιός Το βρίσκει κανείς δηλαδή ως Γιώργος Ψυχογιός Με γουάι, mm -hmm. το Γιώργος Επίσης ναι. αν πατήσει κανείς Γιώργος Ψυχογιός στο Google Βρίσκει πάντα τι συναυλίε μου ή τα δελτία τύπου. Η φίλη και η συνεργάτη Ελένη κάνει εξαιρετική δουλειά στην επικοινωνία, ναι. που σημαίνει ότι αποκλείεται να έχουμε live του Γιώργου Ψυχογιού και να μην είναι επικοινωνημένο στο διαδίκτυο. Έ, έτσι λοιπόν. Πέρα λοιπόν από το site τη Artway, δεν υπάρχει προσωπικό site του Γιώργου Ψυχογιού, αλλά είναι τόσο δυνατό. Η ε... αλήθεια είναι ότι υπάρχει προσωπικό site του Γιώργου Ψυχογιού, το οποίο όμω. Είναι, είμαι... ναι. είναι, είναι Είναι παλιό ναι. και το ξαναφτιάχνουμε από την αρχή, άρα δεν είναι το πλέον σήμερα να το επισκεφθεί κανεί. Πάντως όλα και εγώ ψάχνουμε για να προετοιμάσω τον εκπομπή βρήκα απίστευτες πληροφορίε στο διαδίκτυο. Ε, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση Γιώργο, έτσι πάρε το μικροφώνο κοντά. Είναι η εξής, ε, κλασική ερώτηση. Ε, ποια είναι η πιο μεθυστική στιγμή για σένα. Είναι η στιγμή που μόλις έχεις δημιουργήσει κάτι που λες πω είναι πραγματικά κάτι φοβερό ή είναι η στιγμή της επικοινωνίας, αλλά που υπάρχει μέσα εξυμμετοκινό σε μια συναυλία. Από τα, ε, ε, καταρχήν ξεχωρίζονται αυτά τα δύο. Μπορείς ναι. κάποιον να το... <laughs> Όχι, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Είναι λίγο... Ε, δι, αυτό που με ρωτάς ε, είναι λίγο έτσι δύσκολο τώρα. Θέλω όμως να με προκαλείς να σου απαντήσω και σε ευχαριστώ την ερώτησή σου. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο στιγμές είναι πολύ σημαντικές η μία στιγμή είναι ναι, πιο ναι, ναι. μοναχική δηλαδή η στιγμή Σωστά. της δημιουργίας και η στιγμή του ότι αισθάνεσαι ότι αυτό που έκανε είναι κάτι που ίσως να αγγίξει και άλλους ανθρώπους και όχι μόνο εσένα είναι μια προσωπική και σημαντική στιγμή αλλά και η στιγμή επικοινωνία με τον κόσμο είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική και ειδικά όταν νιώθεις ότι πραγματικά ναι. νιώθουν Έτσι. αυτό που ε, τι είναι, υπάρχει... δεν ξέρω πια να ξεχωρίσω από, τους, από τις δύο στιγμές ε, αυτό που είναι πιο σημαντικό βέβαια από όλα όπως έχω πει και σε δηλώσει μου, συνεντεύξεις μου δεν είναι ούτε η μουσική ούτε η τέχνη οι mm -hmm. άνθρωποι είναι πιο σημαντικοί από όλα, από όλα, τα πάνω πάνω. Από όλα. <laughs> αυτό είναι πάνω από όλα και αν κάνουμε μουσική για, Όχι, για τους, αν mm -hmm. τους ανθρώπου, τότε δεν έχει κανένα νόημα Έτσι. οπότε θέλω mm -hmm. να πω δηλαδή mm -hmm. ότι η ανθρώπινη επικοινωνία η σχέση των ανθρώπων ε, που έχουν γίνει πια τόσο δύσκολες αυτό ίσως θα πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα και μετά όλα τα άλλα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η απάντησή σου, ε, γιατί δεν κρύβω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δημιουργούν και θεωρούν ότι α, αυτό είναι μόνο για τον εαυτό τους. Ναι. Αλλά τι νόημα έχει Όχι, αυτό δεν έχει που βγάζεις αυτό, αν, αν δεν, δεν το μοιράζεσαι. Ναι. Πέρα από το να το μοιραστείς πρέπει να σκεφτεί και ότι συνδυπώρος στο ταξίδι σου πρέπει να είναι και ο άλλος άνθρωπος. Αυτό. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να ακούσουμε το The Art of Melancholy One και χωρίς να κάνουμε προλόγους αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει. πριν ξεκινήσει το κομμάτι έπρεπε να κάνεις μια προειδοποίηση όσοι έχουν χωρίσει πρόσφατα να απομακρυνθούν από το ραδιόφωνο <laughs> ε, κι όμω αυτή είναι η τέχνη της μελαχολίας έτσι δεν είναι Γιώργο Ναι βέβαια η μελαχολία έχει και αυτή μια δύναμη, αυτό θέλει να δείξει ο δίσκος τώρα τι να πω για τους μυσικούς που παίξανε εδώ, ό,τι και να πω είναι λίγο ο Δημήτρης ήρθε στο στούντιο ο Βασιλάκης και μου λέει Γιώργο, λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Τι έχει το μενού. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του Λεωδημήτη. Δεν το έχει ξανακούσει. η ξερω θα είναι κάτι μελαγχολικό. Μόλι το άκουσε, μου λέει ε, γρήγορα, γρήγορα. Να γράψουμε, να προλάβουμε γρήγορα. Δηλαδή, ήταν τόσο η έμπνευσή του. Και όλοι τρέξαμε στη, στην αίθουσα να χογραφήσουμε. Γιατί ξέραμε ότι εκείνη ήταν η στιγμή ναι. κατάλληλη για να το κάνουμε. Ε, θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν takes. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που ακούτε, το Art of Melancholy One, είναι το, το, το, το πρώτο take. Το πρώτο take, ναι. Καταπληκτικό. Ναι. ναι, ναι. Ε, τι να πω. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά νιώσαμε έναν τον άλλον. Αυτή είναι και η ουσία του σχεδιασμού και τη jazz. Αυτή είναι η δύναμή τη. Ναι, ναι. ε, εγώ θα βάλω το λιγάκι να ακούμε ω background το The Art of Melancholy Two. <laughs> Σου αρέσει παίζει λοιπόν εδώ τάξη Τάκης και η θάρα Βέβαια σίγουρα το The Art of Melancholy One με την καταπληκτική Μυρσίνη Μαργαρίτη έτσι, Είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο πράγμα ναι. ε ε ε Είναι ένα θεματικό δίσκος και αυτός mm -hmm. και λειτουργεί σαν ένα νέο έργο Δηλαδή αν κάποιος το αγοράσει το δίσκο για τον ακούσει θα ήθελα να τον ακούσει όλο μαζί Να μην νιώσει ότι ακούει mm -hmm. Και... Ένα κομμάτι. Δηλαδή, πρέπει να το νιώσει κανεί όλο με τη σειρά που εμφανίζεται στην Θέλω να πω κάτι είναι. για τη σειρά των δίσκων. Όταν, όταν φτιάχνω μια δουλειά, ε, το πώ είναι η σειρά είναι κάτι το οποίο ε, ίσω κάποιο που είναι κοντά μου δεν θα θέλει να το ζήσει δηλαδή, αυτό το πράγμα. Είναι φιάλτης ε, ε, ναι. Αλλάζω εκατοντάδε σειρέ μέχρι να αποφασίσω ποια σειρά θα είναι αυτή που. Γιώργο, είναι σαν το μοντάζ μια κινηματογράφου. Ναι, το θεωρώ ταινίας. απίστευτα σημαντικό σαν μοντάζ. Ε, τη σειρά και επίση πολλέ φορέ η σειρά έρχεται τόσο αυθόρμητα που. που λέτε αυτό είναι. Ναι, αν αυτό δεν είναι. το βάλω έτσι. δεν, δεν, δεν, καμία... δεν διηγούμε ε, σωστά ε, ε, το, ε, την ιστορία. Χωρί να ευλογώ τα γένια μου, ούτε χωρί να έχω καμιά τέτοια διάθεση. Άλλωστε οι άνθρωποι που με ξέρουν και με αγαπούν, οι φίλοι μου. Ε, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν είμαι εγωιστή καθόλου σε αυτά τα ζητήματα. Θέλω να πω ότι για το δίσκο αυτό πραγματικά η σειρά ήταν κάτι το οποίο με απασχόλησε πάρα πολύ, πολύ έντονα και νομίζω ότι πραγματικά η σειρά είναι αυτή και δεν θα μπορούσε να είναι καμία άλλη ε, επίσης ο δίσκος αυτός δεν είναι ένας εύκολος δίσκος είναι ένας δύσκολος δίσκος και προτρέπω όποιον τον ακούσει να εμβαθύνει μέσα του για να καταλάβει ε, πιο πολλά πράγματα για τον εαυτό του και για το, για, για το περιβάλλον το οποίο ζει η αλήθεια είναι ότι και με αφορμή την κρίση τη εποχή ότι πρέπει να αρχίσουμε λιγάκι να ασχολούμαστε και με πιο δύσκολα πράγματα. Ναι. Δηλαδή αυτό ε, πια το εύπεπτο και το εύκολο ναι. που ε, όχι, κυριαρχούσε τα τελευταία αυτό, χρόνια ναι, ναι, ναι, πρέπει ναι, ναι, να αρχίσει ναι, ναι, ναι, να αλλάζει ναι, λίγο. Ναι. Ναι. Ε, τολμώ να πω ότι και στη jazz μουσική δυστυχώς το τελευταίο... Δυστυχώς για πολλά χρόνια επικράτησε μία άποψη ότι η jazz μπορεί να είναι διασκεδαστική ή τέλος πάντων να μην έχει τη βαρύτητα της φωνικής Μουσικής. Δεν είναι έτσι Ήρθα να αποδείξουμε αυτό το δίσκο ότι η jazz μπορεί να σου οδηγήσει σε στοιχεία πολύ, ε, ας πούμε... Εξάλλου έχει και παιδευτικό χαρακτήρα αυτό το πράγμα ένα... Υπάρχουν τα κομμάτια που αμέσως θα σαγγίξουν Και δεν θα χρειαστείς πολύ να τα αγαπήσεις yeah. και να τα νιώσεις στο βάθος Αλλά υπάρχει άλλα, άλλα που θα είναι πιο δύσκολα, είναι πιο δύσκολα και... και αυτό είναι υπέροχη σαν διαδικασία Γιατί ε, το πρώτο άκουσμα σε φτάνει σε ένα επίπεδο Το δεύτερο άκουσμα yeah. να κάνει δισαλάν τρίτο... απο... Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στο δίσκο που λέγεται χάος μελάγχολη και είναι περνά από συμπληγάδε. <laughs> δεν ξέρω αν θα ταξιωθούν οι ακροατέ να το ακούσουν. Θα το βάλουμε, να, να το ακούσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Το εν είναι χάο. Είναι χάο. Ήταν πραγματικά ένα χάος, λοιπόν στην ηχογράφηση. Mm. Ε, κλείσαμε τα φώτα, δεν βλέπαμε τίποτα. Δηλαδή δεν βλέπαμε ούτε τη μύτη μα, πούμε. Και παίξαμε ζωντανά και οι τέσσερι και το κουαρτέτο ε, με τον Δημήτρη Βασιλάκημο σαξόφωνο. Ξαναλέω πάλι Σεραφήμ Μπέλο Ντράμ, ε, Μάνο Λούτα, Κόντραμπάσο και αυτοσχεδιάσαμε ζωντανά πάνω στο θέμα της μελαγχολίας και στο τέλος νομίζω ότι αυτό που βγήκε ήταν κάτι το οποίο ε, βοηθάει πάρα πολύ τον καθένα από μας να κάνει την δική του ενδοσκόπηση. Ήρθε η ώρα να μιλήσει μουσική και να τεκμηριώσουμε αυτά όλα που λέμε. Ε, ακούστε λοιπόν το «House and Melancholy». σε μελάγχολη και καταλάβατε όλα αυτά που συζητάγαμε πριν. Γιώργο, για πε μου λίγο, για, γιατί κάνει διάφορα πράγματα. Ε, ε, ε, ξέρω για ένα μαραθώνιο ε, jazz που έχει κάνει πολλά, αλλά ε, είναι, είναι πάρα ναι. πολύ λοιπόν, ε, Κοιτάξτε, καταρχήν θα χαρώ πάρα πολύ. Περιμένω τον κόσμο να έρθει στο Half Note 5η, 19 και 20 Απριλίου. Έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε πολύ οικονομικό εστίριο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ οικονομικό. Ε, για να βοηθήσουμε τον κόσμο να έρθει να ακούσει. Την είναι 10 ευρώ στον μπαρ και στον εξώστη φοιτητικό. Και 15 στο τραπέζι yeah. ε... Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά Έτσι πολύ εύκολη η πρόσβαση με αυτόν τον τρόπο. Ε, ε, να, να πούμε για την ώρα ότι την Πέμπτη στι 19 η ώρα είναι ξηνεκιάμιση, ενώ την Παρασκευή στι 20 είναι... είναι λίγο αργότερα, ε, είναι στι 10.30. 10 ε, θα έχω πάρα πολλού μουσικού μαζί μου. Έχει και πολλού guests. Πολλούς δηλαδή, γεστ, ναι, ε, πολλούς γεστ, ο Γιάννη, ο Κασέτα, ο Σόλυ, ο Μπαρδίτη. Θα σα πω. Την Πέμπτη λοιπόν θα έχω το Γιάννη του Κασέτα, άλλο σαξόφωνο και βαρύτερο σαξόφωνο. Το Γιώργο Ανθάκου, τενόρο σαξόφωνο. Ακούσαμε τον, και πριν το. Το Δημήτρη Παπαδόπουλο, Σπουδαίο νέο ταλέντο, πολύ νέο παιδί, αλλά σπουδαίο τρομπετίστα. Mm -hmm. Πραγματικά ε, θέλω να το προσέξετε. Είναι μεγάλο ταλέντο. Δημήτρη Παπαδόπουλο, λοιπόν, ε, τρομπέτα. Ε, ο Μάκη Τσελέντη θα παίξει χάμοντ, το οποίο θα κουβαλήσει ένα χάμοντ του 1965 με λάμπε, <laughs> με λυχνίε. Τεράστιο χάμοντ. Αληθινό χάμοντ, όχι ηλεκτρονικό. Είναι. Δηλαδή θα ακούσουμε χάμοντ όπω παίζανε την Πέρπελ, αληθινό χάμοντ. Έτσι. Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Ε, και φυσικά το Γιώργο Ψυχογείο 3, ε, περικλή ε, κοντραμπάσο και Χρήστο Σασονίτης Drums Αυτό θα είναι την Πέμπτη Την Παρασκευή θα έχω πάλι τους ίδιους μουσικούς αλλά και guest τον Βαγγέλη Παρασκευαίδη στο βιμπράφωνο που και αυτό είναι ένα σπάνιο όργανο για να ακούσουμε στην Ελλάδα βιμπράφωνο ε, κιθάρα, jazz κιθάρα, ο Νίκος ο και κρουστά ο Σόλης ο Μπαρκής. Συνολικά 9 άτομα επί σκηνής. Σε τέτοιε εποχέ, να ξέρετε, <laughs> τέτοιε. Μάλιστα, <laughs> πολυάρισες... μια γιορτή τη jazz, να το πούμε έτσι. <laughs> είναι μεγάλη ευκαιρία. <laughs> Εγώ προσωπικά Αυτό... το δηλώνω, δεν το χάνω. Αυτό λοιπόν θα είναι <half <-note> το half note. Την άλλη μέρα, το Σάββατο 21, στην Αγγλικανική Εκκλησία, που είναι κάτι πολύ σπάνιο, στη Φιλελίνων, με κάλεσε ο Γιώργος ο Κοντραφούρη να παίξω μαζί του για λίγο ακορντεόν, σαν guest, που θα παίξει εκκλησιστικό όργανο μαζί με έναν σπουδαίο γερμανό σεξοφωνίστα. Ε, μετά συνεχίζουμε οι συναυλίε, θα είναι αρκετέ. Ε, 22 και 23 Ιουνίου παίζω στο φεστιβάλ τη Καρίστου. Ε, αυτό σχεδιάζω και... Αυτά θα τα ξαναπούμε και ναι, όταν θα πλησιάσει θα ο καιρό εννοείται ναι. να τα θυμίσω. Ε, μετά, κόσμιο. πια τον Οκτώβριο, φυσικά σας περιμένω στο δεύτερο μαραθώνιο jazz που οργανώνω. όπως οργάνωσα και φέτο τον πρώτο. Θα χαρώ πολύ να πάει και αυτό καλά. Μα αγκάλιασε ο κόσμο. Πώ είναι η εντύπωσή σου από έχουμε καλού νέου μουσικού με... ναι, στην jazz. Εμείς. Έχουμε σπουδαίους μουσικού. ελληνική jazz σκηνή είναι σπουδαία jazz σκηνή. Καταρχήν όλα τα παιδιά έχουν σπουδάσει και έχουν κάνει τρομερέ σπουδέ στην Αμερική και στην Ευρώπη και έχουν απίστευτη ενέργεια. Είναι... Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο στην ελληνική jazz σκηνή. Επίση θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν, ε, δεν χάνω στιγμή να το λέω ευκαιρία. Η ελληνική jazz σκηνή είναι πάρα πολύ αγαπημένη μεταξύ τη. Δηλαδή, οι Έλληνε μουσικοί είναι αδέρφια. Η jazz Έλληνε μουσική. Δεν υπάρχει κανένα ανταγωνισμό, καμία περίεργη αίσθηση. Είμαστε όλοι ο ένα για τον άλλον και προσπαθούμε κάθε φορά ο ένα με τον άλλον να παίζει. Ε, παράδειγμα, 4 Μαου με έχει καλέσει ο Γιάννη Οκασέτα στο αφιέρωμα που του έχει του Half Note να παίξω εκεί ακορντεόν. Δηλαδή, μεταξύ μα προσπαθούμε να, είμαστε, ε, να βοηθούμε ένα τον άλλον. Ξέρεις τι έχω να, να πω πες. αυτό Είναι πολύ σπουδαιό για τον εξή λόγο Γιατί αν ε, Τουλάχιστον ε, Αυτό α, δεν είναι δικιά μου γνώμη Είναι του μήνυμα του πλέσα που κάπου την είχα διαβάσει Ότι αν ε, Τις δεκαετίας του 60 ε, Είχε τόσο μεγάλη ε, Ήταν τόσο στο προσκήνιο Οι Έλληνες συνθέτες και δεν κυριαρχούσαν πραγματικά <ΣΣΣ> σε σχέση <ΣΣΣ> με του ξένου <ΣΣ> <πραγματικά>, στην Ελλάδα. <ΣΣ> Ήταν γιατί σχε... υπήρχε σχετικά ένα. Αναγνώριζε ο ένα τον άλλο, άσχετα από το κλίμα, ε... αναγνώριζε ο ένα την αξία του άλλου. Γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι αν ισχύει αυτό που λε, τότε θα πάει πολύ μπροστά στο <ΣΣ> μέλλον <ΣΣ> η jazz <ΣΣΣ> στην Ελλάδα. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Ακούστε τι γίνεται στο χάο τώρα, αυτή τη στιγμή. Από πίσω μα γίνεται ένα χάο. Α ανοίξουμε λίγο να ακούσει ο βουλευτέ. Είναι μια εκπομπή στην οποία θα ήθελα να έχω άλλε δύο ώρε για να τελειώσει και πραγματικά αυτά που ακούμε μόνο αν κάποιο τα πάρει στα χέρια του και τα απολαύσει μπορεί να... Ε, δηλαδή είναι πραγματικά, Γιώργο, ειλικρινά σου μιλάω, πέρα από το, τους πάρα πολλού ακροατές, ας πούμε βλέπω άτομα από τη Γαλλία, Γεια σου Σπύρο, από το ραμπουγέ μα ακούει, ε, βλέπω... ε, Το παιδί που είναι στη Γαλλία θα χαρώ να με δει 15 Νοεμβρίου παίζω στο φεστιβάλ στο Παρίσι στο Jazzy Colors που οργανώνει ένα πολύ σπουδαίος σέρβος Πιανίστα. 15 Νοεμβρίου. λοιπόν, 8.30 ώρα το βράδυ στο Παρίσι Σπύρο, σε το πρόγραμμά σου Λοιπόν Θέλω να σου βάλω κάτι και να μιλήσουμε λίγο για κάτι που υποσχέθηκες θα μιλήσουμε νωρίτερα Έχουμε χρόνο Δεν έχουμε χρόνο. καθόλου Θα πούμε όλα αυτά. Επειδή είπε πριν και τώρα, για metal και, και για, για προκρήσιον rock και για άλλα είδη ναι, ναι, ναι. και επειδή θέλω να ναι, ναι. ξέρουν καλά ο κόσμος που μας ακούει ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι τόσο σπουδαίοι μουσικοί και ασχολούνται με κλασική μουσική, ασχολούνται με τη jazz και όλα αυτά δεν είναι τίποτα άνθρωποι που είναι... Ξέρω εγώ, σε ένα μουσείο ή σε ένα... Είναι μετά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλύτερα, μεγαλώσει φυσικά. και με τέτοια ακούσματα και τα αγαπούν ε, ε, ε, πολύ. Εγώ πιστεύω πολύ και στους ανθρώπου που ακούνε μουσική. Του μουσικόφιλου, όχι τους μουσικούς καθ' Έτσι. Έτσι Αλλή μόνο. Κι εγώ έχω μεγάλη δισκογραφία σπίτι, ε, σε σημείο που πια εντάξει, δεν χωράω δηλαδή με τα CD. Να... Ε, και ακούω πάρα, πάρα πολύ ροκ Και πάρα πολύ ροκ Και μ' αρέσει, Ποιες π... αρέσουν Γιώργο Τι, τι που λοιπόν, να πρωταρχίσω Να μιλήσουμε για τη ροκ Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν, για τη ναι, ναι, ροκ Μ' αρέσουν πάρα πολλές μπάντες η King Crimson mm. Τους θεωρώ πολύ σπουδαία μπάντα Εντάξει Pink Floyd το συζητάμε Ακούω πολύ Dream Theater Τους θεωρώ απίστευτοι παίχτες Και απίστευτοι ε... Να Εγώ τους λέω ρολογάδες Ρολογάδες Εντάξει, του λείπει λίγο η ψυχή, αλλά είναι ορολογάδε. Οκ. Okay. Ε, απίστευτα ροκ συγκροτήματα μου αρέσουν. Η Άγκρα μου αρέσουν που λέει από τη Βραζιλία. Mm -hmm. Ένα σπάνιο βραζιλιάνικο metal και progressive group. Ακούω πάρα πολύ ε, παλιά ροκ. Ε, η Λίναρτ Σκίναρτ. Ε, να πω, J.G. Kale μ' αρέσει πάρα πολύ Φυσικά ναι. το πιο κάντρι ε, ακούσμα Να το πούμε έτσι Μ' αρέσει πολύ η rock ε, Βέβαια Εντάξει η αλήθεια είναι ότι η ασχόλησή μου με το είδος αυτή τη μουσική που υπερετώ Δεν με αφήνει να ε, ακούω και πάρα πολύ η Rock γιατί πρέπει να ανακαλύψω Και νέους ε, Συμφωνικούς συνθέτες που ναι. ακούω πάρα πολύ ε, λόγια Μουσική και κλασική μουσική και συμφωνική μουσική ε, Και πολύ jazz βέβαια ε, αλλά μπο... είμαι νηχτός σε όλα τα κούσματα δηλαδή έχω ε ακούω τα πάντα μαρίσ κίπς κεδέλια μαρίσ ουνιβέρτς πάρα πολύ αρέσει ακόμα και το surf yeah. a... ακούω πολύ beach boys, ε boys. Ε δηλαδή νομίζω θα σας θα, θα, θα σας μιλάμε για τη μουρουσα το τι ακούω που είναι super trap ενα σχήμα που λοιπόν η super τι να πω για το super trap θεωρώ ότι είναι ένα σχήμα αυτό το δεν μιλάμε λοιπόν με ανθρώπους που είναι αποστηρωμένοι Έχετε εικόνες για αυτούς τους σπουδές μουσικούς που είναι αναγνωρισμένοι στο εξωτερικό Ότι είναι άνθρωποι με ξέρω, που φοράνε και όχι, όχι, και κοιτάνε αυτό. μόνο το είδος ναι, που υπηρετούν ναι, Παρόλα όλα αυτά ναι, ναι. ε, ήταν μεγάλη έκπληξη, δεν το ήξερα Γιώργο, μου το είπες ε, σήμερα ε, Ότι παρότι έχει έναν ολόφρεσκο δίσκο το The Art of Melancholy Ναι, ότι ήδη... δίσκο, ναι, ναι. Τον οποίο ε... πήραμε πολύ μικρό δείγμα Αλλά θα φροντίσω εγώ και σε άλλες εκπομπές να... ε, στο, <laughs> να, στο Half Note βάζω, ε... να ε, θα χαρώ πάρα πολύ Ο κόσμος που θα έρθει Οι θα... δίσκοι μας θα υπάρχουν Νομίζω και οι τρεις ε, Λιρουμπέν Και θα ε, τους ε, διαθέτουμε στο κοινό σε πολύ χαμηλότερη τιμή, ,τι πολύ χαμηλότερη τιμή. Πολύ, ναι. θα χαρώ πολύ να ανακαλύψουν τη δισκογραφία μου ο κόσμος μπορεί πολύ... να το αγοράσουν και φτηνότερα στο Half Note Ά, από ό,τι... Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. δεν... επίσης θέλω να πω ναι. και κάτι που δεν το ξέρει η Λουμπένγκ θα της το κάνω έκπληξη τώρα ε, θα ήθελα πάρα πολύ στο Half Note θα υπάρχει στα τραπέζια ε, ένα χαρτί το οποίο θέλω να γράφει ο κόσμο τα mail, μια mail list λοιπόν και περιμένω με πολύ χαρά τη γνώμη τους και για τη μουσική που θα ακούσουν και οτιδήποτε θέλουν να συζητήσουμε προσωπικά μαζί μου, αν προλαβαίνω φυσικά να θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους απαντώ και να επικοινωνήσω μαζί τους. Δηλαδή, θέλω να έχω μια ανοιχτή επικοινωνία με τον κόσμο, θα, όλος ο κόσμος θα μπορεί να γράψει το mail του και έναν τρόπο επικοινωνίας γιατί θέλουμε να έχουμε ένα ζωντανό διάβολο με τον κόσμο. Καταπληκτικά, ε, καταπληκτικά, είναι από αυτές τα συμβάντα που δεν, δεν θα τα χάνεις, υπάρχει δηλαδή, και πολύ ρόκ αίσθηση στο χαφνό <laughs> ναι ναι, ε, τα blues, τα οποία θα παίξω στο τέλος, τα οποία είναι δικά μου, έχουν και πάρα πολλά ρόκ στοιχεία Οπότε αυτό θέλω να τα ανακαλύψει ο κόσμος Γιατί είπαμε ότι η μουσική είναι μία Δεν υπάρχει yeah. διαχωριστικά Λοιπόν ε, έλεγα για την έκπληξη Γιώργο Που μου έκανες <laughs> ε, ε, ε, από την οποία θέλω να παρουσιάσουμε κάτι ε, Μιλάμε για μια Δισκογραφική Έχει δουλειά Έχει ήδη η επόμενη δισκογραφική δουλειά μου ε, Θέλω σε αυτό σημείο να ευχαριστήσω Το Σταύρο το Δαμιανίδη Που όπως και η Έλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζομαι και με στηρίζουν και αγαπούν πολύ τη δουλειά μου, χωρίς αυτός δεν θα γινόταν τίποτα από τη δισκογραφία μου και από τη ε, μουσική μου κατάθεση. Ε, ο ο Αδεμιανίδης, λοιπόν, ε, μέσω του Σταύρου γνώρισα τον ε, Νίκο Αυξεντιάδη, ο οποίος είναι ένας ε, σπουδαίος φιλόμουσος πάνω απ' όλα άνθρωπος <laughs> και έχει μια σπουδαία εταιρεία πληροφορικής που πάει καταπληκτικά μέσα σε αυτή την κρίση γιατί πιστεύει πάρα πολύ στις ανθρώπους και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο χορηγός μου ε, είμαι από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνε που έχουν χορηγό υπέροχα πράγματα ε, αυτά σε ακόμα και ο άνθρωπος εποχές. λοιπόν αυτός ε, μας έχει βοηθήσει και στα τρία CD και απίστευτο το λέω είναι απίστευτο αλλά αληθινό ενώ, ενώ δεν είχαμε ακόμα προσιάσει το τρίτο CD ε, ηχογραφούσα εγώ το τέταρτο, το τέταρτο CD Δηλαδή προσέξτε αυτό είναι απίστευτο Το, Ιανό, το Γενάρη κάναμε ε, παρουσίαση στον Ιανό Τον τρίτο δίσκο μου Και εγώ το Δεκέμβρη πριν είχα ηχογραφή στον τέταρτο Λοιπόν αυτό, αυτό γίνεται Γιατί αυτός ο άνθρωπος πιστεύει σε αυτό που κάνω Και μου λέει Γιώργο Είσαι σε μια δημιουργική έκρηξη Αφού αισθάνεσαι έτσι Πήγαινε και κάτω Λοιπόν όνειρό μου ήταν να κάνω ένα δίσκο με ακορδόν <χε> δεν το είχα κάνει ποτέ έτσι πραγματικά Μόνο με ακορδεόν Βέβαια στο δίσκο τελικά δεν παίζω πιάνω καθόλου Σε αυτό το δίσκο παίζω ακορδεόν Πάλι ενώ έλεγα ότι θα έχω μικρό σχήμα Γίνεται μια πραγματικά <χεμόλου> παρέλαση Όχι <χεμόλου> δεν μπορώ να φανταστεί τι γίνεται Και έχουμε μάλιστα και ένα κομμάτι μέσα στο δίσκο Το stolen moments το οποίο κρατάει 17 λεπτά Έπω δηλαδή. Για <Σι'> αυτού που λένε ότι η εποχή δεν είναι <Σι' αυτούς> για μένα <για> και <Σι' αυτούς> Εγώ το έκανα αντίθετα. Έβαλα και ένα κομμάτι που για να το ακούσει στι 10 εκπομπέ. <Σι' αυτούς> λοιπόν, ε, φυσικά την να πω, και είναι ένα δίσκο λοιπόν jazz. Δεν ξέρουμε ακόμα πώ θα λέγεται. Μάλλον θα λέγεται The Fabulous World of Jazz Accordion ή Chicago in Paris, τέλο πάντων δεν ξέρουμε. Ωραία. Αφού είναι όμω μια αφού... jazz αίσθηση. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν, να ακούστε, είναι κάτι τελείω διαφορετικό από ό,τι έχει ακούσει ο κόσμο στη δισκογραφία μου. Έχει ένα κομμάτι, το το βασικό κομμάτι του δίσκου, που λέγεται Μανού Μάμα. Το μανού είναι τσιγκάνικη μουσική γαλλική jazz. Ο Τζάνγκο Ρέιχαρτ, ο σπουδαίος ε, κιθαρίστας αυτός το 1945-1950 για πρώτη φορά παρουσίασε αυτή τη μουσική. Έγραψα λοιπόν ένα κομμάτι πάνω σε αυτό το στυλ. Τσιγκάνικη γαλλική τζαζ. Ε, έτσι λοιπόν, αν θέλετε μπορούμε να μοιραστούμε και περιμένω τη γνώμη του κόσμου με πάρα πολύ χαρά να μου πει πώς ακούγεται αυτό το πράγμα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όλους τους άλλους δίσκους μου. Λοιπόν, ε, να διαβάσω όμω κάτι που μας γράφει ο Zero Project ότι μετά από τόση απαξίωση λόγω πολιτικού κλίματο, είναι σημαντικό που υπάρχουν ταλαντούχοι δημιουργοί σαν τον Γιώργο, που μα κάνουν και αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά, και α απολαύσουμε αυτό το δείγμα. Μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. Και α απολαύσουμε αυτό το δείγμα από τη δουλειά του. Την επόμενη. επόμενη. Του Γιώργου, που είναι καθαρά. Ήδη έχω έτοιμη και την πέμπτη. Δεν το πιστεύω. Σα σκέψη, α πούμε, αλλά δεν θα τυπώ στον αέρα, αλλά. Μην σταματά, μην σταματά. Η Πέμπτη είναι έτοιμη, α πούμε, και είναι τελείω ε, ρηξικήλευτη και τολμήρη η Πέμπτη. Λοιπόν. Και είναι και η παγκόσμια πρωτοτυπία, νομίζω, αυτό που θα γίνει στην Πέμπτη δουλειά. Να δούμε. Ελπίζω να είμαι καλά μέχρι τότε. Να με αξίω ο να έχω του ανθρώπου δίπλα μου να πιστεύουν στη μουσική μου και να. Να ευχαριστήσω την ΕΡΣΗ16 που μα παραχωρεί χρόνο από την εκπομπή τη. Ε... Την ευχαριστούμε, <laughs> ευχαριστούμε. Και, και έτσι μπορούμε <laughs> να ακούσουμε χωρίς άγχος ε, Αυτό το κομμάτι Για να το απολαύσουμε Ο άνθρωπο δεν παίζεται, παιδιά, σα λέω. Δηλαδή, Τι να πω, πραγματικά διανύει δηλαδή, μια ε, περίοδο εκρηκτική δημιουργικότητα. Ναι, ναι, πραγματικά παιδιά. Και να σε καλά, Γιώργο. Εκείνη η περίοδο είχε πολύ. Έγραφα το δίσκο μου. Έγραφα τα κομμάτια τη νύχτα, όλο το πρωί μελετούσα. Ετοιμάζα το ρησιτάλ μου στη στέγη Γραμμάτων και που Τεχνοποιήσεων το Γενάρη. ήταν μια πραγματικά Ήθελα να διαβάσω αυτό το υπέροχο άρθρο που σου είχε γράψει για τη στέγη Γραμμάτων και Τεχνοποιήσεων ο Γιώργος Σμυρνής απίστευτο άρθρο αλλά ας το ψάξουν ε, να πάνε monopoli.gr να το διαβάσουν μόνοι τους να γράψουν ο Γιώργος ψυχολόγος και θα το βρουν γιατί περιγράφει με καταπληκτικά χρώματα και λόγια το πως ε, είναι ο Γιώργος την ώρα που, που παίζει μουσική Είπα ότι και στο YouTube, αν πατήσει κάποιο νέο ψυχογενειακό στα εγγραφά και τεχνών, θα βρει και ένα εξαιρετικό απόσπασμα που από το Γενάρη. Αξίζει τον κόπο να το δει Υπάρχουν κανείς. απίστευτα πράγματα και στο YouTube. Ε, ε, ε, Σα περιμένω στο Half Note με πάρα πολύ χαρά. Εκεί θα τα πούμε από κοντά. Και στο Jazz Marathon τον Οκτώβρη και στι συναυλίες του χρόνου. Επίση να πούμε ότι ετοιμάζουμε με την Έλτη Τη Ρουμπέν μια απίστευτη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η οποία θα είναι. Τι να πω, απίστευτο. Δηλαδή, αυτό? Ε, δεν έχουμε πάρει ημερομηνία mm. ακόμα. Πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε να το κάνουμε πράξη. Ε, ο Δημήτρη Μαραγκόπουλο ε, νομίζω το έχει πιστέψει και θα το κάνουμε. Ο συνθέτη, ο σπουδαίο. Ε, και καλλιτεχνικό διευθυντή στι Γέφυρε, στο Μέγαρο. Θα είναι κάτι απίστευτο γιατί θα είναι. Το ρεμπέτικο συναντά το Γιώργο Ψυχογείο. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, ρεμπέτικο μαζί με jazz τρίο. Ναι. Και ακούστε το φοβερό, θα είναι και κριτική λύρα, θα ναι. παίζει jazz. Ο σπουδαίο λευτέρη Ανδριώτη. Κριτική λύρα. Λοιπόν, <laughs> Έλληνα... Για του χρόνο ετοιμάζω πάρα πολλά. Ε, να προλάβω να τα πω. Να, να τον προσέχει, <laughs> ε, να είναι καλά, να είναι γερός Και δεν με Έτσι. Γιατί δε, είναι απίστευτα όλα <laughs> αυτά. Να προλάβω να πω τι άλλο ετοιμάζω για του χρόνο; <laughs> ε, ε, Ετοιμάζω μια πολύ μεγάλη συναυλία στη στέγη γραμμάτων και τεχνών που θα κρατήσει ε, αρκετέ ε, μέρε, αν όλα πάνε καλά. Αφιέρωμα στο Μωρικόνε. Μια... Στο Μωρικόνε. Στο με 18 άτομα στη σκηνή. Ήθελα. Ε, είναι μια εκπομπή που πέντε ώρε να είχαμε, δεν θα μα έφτανα τα λέμε. Είχα ετοιμάσει πράγματα να ακούσουμε από ζωντανέ <laughs> εμφανίσει. Είχα... Ήθελα να σε ρωτήσω για τη σχέση με την ποιη στη λογοτεχνία που έχει κάνει και στον Νίκο Καρού και στον το Νίκο Καρού είναι ναι, πολύ αγαπητοί. Με πίση. ποίηματά ναι, ναι. του. Ναι. Αλλά α ανανεώσουμε το ραντεβού μα, γιατί είναι τόσα, <laughs> σαν καταιγίδα είναι ο Γιώργο, σαν ποταμό. Να ανανεώσουμε παραμονέ κάποια Πέρα από τα ραντεβού Εύχομαι σε όλους ακροατές, σου χάρη και στο Music Heaven να είναι πάντα υγιής η μουσική η μαζί, μαζί τους, τους. <laughs> αυτό, ξέρω <laughs> αυτό το αυτό. μαγικό που λες κάθε φορά λοιπόν χίλια ευχαριστούμε για την παρέα σας αγαπητοί μου φίλοι ήταν μεγάλη μας χαρά και στο Γιώργο το βλέπω και στα μάτια του έτσι που τον έχω απέναντί μου η δύναμη που δίνετε με τα σχόλιά σας, με την προσοχή σας στη μουσική του και όλα αυτά εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα πια μετά το Πάσχα σύντομα θα ανακοινώσω ποιο θα είναι ο επόμενος κύριε, Επισκέπτες. Ο Γιώργος, ο ψυχογιός Θα είναι ξανά μαζί μας κάποια στιγμή πολύ Θα χάρα. το <laughs> Και τι να πω, τι να πω να έχετε η μουσική... Αυτό που λέει ο Γιώργος, η μουσική μαζί σας Ακούτε Radio Music Heaven Music Heaven, music heaven. Δεν υπάρχει πουθενά Μόνο εδώ εδώ. www.musicheven.gr Το δικό μας ραδιοφόνο